Safe music.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 Καλέστε. 210-2797-797 mm -hmm. I'll stop sending flowers to your apartment. You said you want home. Dropping by without an appointment Cause I'd hear laughter coming through your door Sometimes late at night you'll still call me Just before you close your eyes to sleep You make me vow to try and stop by sometime but baby that's a promise I can't keep I love you too much to ever start liking you so let's just let the story kinda end I love you too much to ever start liking you so don't Expect me to be your friend I don't walk down through the village or other places That we used to go to all the time I'm trying to erase you from my memory Cause thinking of you jumbles up my mind I love you too much to ever start liking you so let's just let the story and kind of end I love you too much to ever start liking you so don't expect me to be your friend Introduce me to your latest lover That's when I feel the walls start crashing in I love you too much to ever start liking you So let's just let the story kind of end I love you too much to ever start liking you So don't expect me to be your friend. Ya, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <Xen> <laughs> <laughs> uh, mames, <laughs> <Th> <Th> Μπράβο, κοπελί μου. Καλά. αργήσαμε σήμερα, έτσι. Τι ώρα είναι, 16. Α, δεν πάμε καλά. Κάθε φορά, αργούμε όλο και περισσότερο. Τι έγινε, αριστονέα, τι κάνει. Δεν ακούω ότι τέλο πάντων τα ακουστικά μου καλά. Αχ, να ράξω. Την καλησπέρα μου σε όλου. Δεν έχω εικόνα από τσάτ, δεν έχω εικόνα από ακράτε, δεν έχω εικόνα. Καμία εικόνα. Γεια σου, Εργέννη. Μόνο την Εργέννη βλέπω. Πού είναι οι άλλοι, το κατάλαβα του ειδοποίησε, θα έρθουμε. Μου <laughs> λέγε κάποιος. <laughs> λοιπόν, την καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για να αναπτύξουμε πάλι το θέμα. Πάμε μισό και να μαζέψω και τα μαλλιά μου όλα γίνονται στον αέρα. Τηλεόραση δεν είμαστε, ραδιόφωνο είμαστε, αλλά πρέπει να δίνουμε και την εικόνα στου Σόκρατες. Παρακαλώ. Αμέ, να... Σε τι κατάσταση είμαστε. <laughs> Σήμερα <laughs> βρήκες. Γιατί. Ναι, ε, χαρά είμαστε. Είναι λοιπόν, σήμερα μας ζευτήκαμε εδώ για να αναπτύξουμε υποτίθεται λίγο σοβαρότερα το θέμα. Έτσι, ο γάμος μέσα στην... Ο γάμος, η σχέση μάλλον μέσα στο γάμο. Έτσι, και πώς γίνεται να συμβιώσουν όσο γίνεται καλύτερα. Mm -hmm. Δύο άνθρωποι μ, μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε ένα χώρο το οποίο πρέπει να μοιραστούν και να μην φθαρεί αυτό το κάτι που τους οδήγησε στην απόφαση να συμβιώσουν, να ζήσουν μαζί και να μοιραστούν το υπόλοιπο της ζωή τους. Αυτό να μας πει κάποιος, αν ακουγόμαστε ε, καλά, έτσι. γιατί εγώ δεν ακούω και πολύ καλά, τώρα είτε τα αυτιά μου έχουν πρόβλημα ή το σύστημα. Το σύστημα είναι μια χαρά από την πλήγο. Δεν εννοώ το σύστημά σου, εννοώ γενικά το σύστημα. Α, το πολιτικό, το κοινωνικό. Τώρα, είμαστε πιο δυνατά. Λοιπόν, είσαι σίγουρη ότι τώρα ήταν από εδώ. Γιατί αλλάζουν τα θέματα. Πάμε για ένα τραγωδί, να χαλαρώσουμε, να ξυπνήσουμε. Εγώ να τσιμπήσω εδώ λιγάκι... Εάν... Να, έναν τέτοιο άντρα θέλω στο αρσενικό, όπως είναι η κυρία Κούλα. Ναι, να με έχει στα όπα-όπα και να με προσέχει, έτσι, με το που μου είδε, στο μπολάκι μου, με το παγωτάκι μου. Λοιπόν, ένα τέτοιον άντρα θέλω. Του δίνω τα πάντα μου. ναι Να είναι, να, με προσυνά, με, να με κοιτάζει στα μάτια. Και να με έχει με το παγωτάκι μου, με το καφεδάκι μου, με το φαγάκι μου, τι άλλο θα θέλω. Να τα είδες που και, φτάνε ένα, φτάνε και ένα χρυσό κλουβί. Και μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να τραγουδίσουμε. Το πρώτο εξαιρετικά. Ήταν, Ήταν. Εννοείται. Το δεύτερο. Α, άστα να φύγει. Το Μαύρο κάρβονο η ματιά σου πειρακιά να άναψα φωτιά Κι ώσπου να τελειώσει η νύχτα του είχα το μάνα Και βασίλης είχα με κορώνα στα μαλλιά Μα η φωτιά που πω για αίμα και στα δάχτυλα τα ζήλια Σου ξεσήκωσαν τη ζήλια πέρος τα φύλλα Πώ με κλεινεί η σου, σε κελί χωρίς μια γρήλια Πώ θα φύγω από κοντά σου, είπα και πίκρα Να μην μου λες πια σε θέλω, σε θέλω τέτοια αγάπη είναι σκλαβιά Όπως τα πουλιά πεθαίνω, πεθαίνω, λαχταρώ τη Άνοιξε μου αυτή την πόρτα, άνοιξε την κλειδιά και πιάσα τους δρόμους να μου στέλναν χιδρόμους τα φιλιά σου όλα μαζί που βρεθήκαν τόσα αγκάθια τόση μοναξιά στους ώμους κι είπα ότι ωραίο στην αγάπη μόνο. Ζει, να μ' αγαπάς Πουλιά μαθαίνω, μαθαίνω έτσι δίπλα στα κλάδια. Άνοιξε μου αυτή την πόρτα, άνοιξε την κλειδαριά. Μόνο τα δικά σου χνότα μου ζεστάλια την καρδιά. Σ' σήμερα δεν ξέρω. Αχ, είναι όμορφη η διάθεση, το αχ είναι τα ρεμματικά μου. <laughs> <laughs> λοιπόν, θα έρθουν και αυτά μέσα στο ζευγάρι. Πώς θα γίνει δηλαδή, <laughs> πρέπει να είσαι έτοιμη. Έτοιμη για όλα. Κάποια στιγμή δηλαδή θα έρθουν και αυτά, θα έρθουν και τα άλλα και πρέπει να έχεις αισθήσει τις βάσει. Για να αντέξει όλα αυτά, να ακούσεις τον άνθρωπό σου, πρέπει να τον περιποιηθεί, να τον εφροντίσεις, αυτό σε σένα. Τι έγινε, κλείσε και το νταμπαντούπα του, του τσάτ, αυτό είναι ένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με το τσάτ είναι να κλείνουμε αυτό ε, εδώ. Το ηχιάκι για την κοπανίκη. Γκλεγγλουν. <συγκλυγκλουν> λοιπόν, ε, όταν ε, πριν κάποια χρόνια, τώρα δεν λέω πόσα. Έτσι. Η ιδέα ενός γάμου και η ιδέα συμβίωσης και η ιδέα όλα αυτά ε, Μιλάμε με, με τσίτωνε, έτρωγα φρίκι δηλαδή και μόνο στη σκέψη Ότι θα μπορούσα να μοιραστώ τον προσωπικό μου χώρο Και αρχίσω με, το, με μένα. Πούμε να λέω την, ε, την άποψή μου Το πως το σκεφτόμαι εγώ, γιατί φαντάζομαι Μαζί με εμένα μπορεί και κάποιες άλλες φίλες ή φίλοι να το σκέφτονται. Λοιπόν, έτρωγα φρίκι, όταν σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να μοιραστώ τον προσωπικό μου χώρο και χρόνο, αν θέλει. με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να ταιριάζεις πάρα πάρα πολύ. Μεγαλώνοντας όμως, έτσι, άρχισα να γίνομαι πιο τρεφερή, να γίνομαι έτσι, λίγο πιο... Ναι, γιατί στρώει στο μάτι, δεν το κατάλαβα. Ε, συνέχισε. <laughs> yeah. Να αμφισβητήσετε <laughs> τον άλλο τρόπο Λοιπόν, και άρχισα λιγάκι να το σκέφτομαι ρε παιδί μου Πώς θα γίνω, πώς θα μπορούσα πώς, πώς θα ήταν, ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι να βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο Λοιπόν, εκεί μπήκε η λέξη αγάπη Όχι τόσο η λέξη έρωτας, όσο η, μπήκε η λέξη αγάπη Δηλαδή πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ έναν άνθρωπο mm -hmm. Για να μπορείς να μοιραστεί όλα αυτά που εσύ έχεις ας πούμε που σκέφτεσαι αυτός να σου δώσει, εσύ να του δώσεις όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν αγάπη εμείς με αγάπη τώρα θα πούμε μέσα στο σπίτι με αγάπη, ναι, αγάπη. Mm. αλλά θα πρέπει να, να διατηρήσουμε αυτή οπότε mm. για να διατηρήσουμε αυτή εδώ είναι η μαγιά της κάθες συγγνώμη για την έκφραση Έτσι, εδώ είναι το μυστικό τέλο πάντων εννοείται να πες και τη δική σου άποψη, εσύ πώς το σκέφτεσαι Ποιο Αυτό mm -hmm. έτσι όπως ε, το ανέπτυξα εγώ πούμε, στην αρχή τρως μια φρήκη Εσύ σαν ανάποδα mm -hmm. Μετά την έφυγε στη φρήκη mm -hmm. <laughs> Εγώ έτσι ξεκίνησα και αυτό μου κάνει κάπω. Όσο είσαι μικρή τα βλέπεις τελείως διαφορετικά Μεγαλώνοντας όμως mm -hmm. Λες όπα πού πάμε Εγώ δηλαδή γιατί πάω ανάποδα λοιπόν ε, Δεν ξέρω δεν ταιριάζουμε εκεί ναι. Είναι. Εγώ όταν ήμουν μικρή, ήμουν κατσίκη. Πούμε, ναι. Δεν μαζευόμουν πουθενά. Και κάποιον που θα με μάζευε, τον, ε, τον οποιονδήποτε δηλαδή, προσπαθούσα να με μαζέψει, τον έβλεπα εχθρό. Και προσπαθούσα να με κρατήσει, Έχει. να με φρενάρει, Με όποια ταχύτητα και ανέτρεχα, όποιο ε, έμπαινε, είχε τη διάθεση τέλο πάντων με αυτό, εγώ ε, με βρίσκει με αντίθετη. Μεγαλώνοντα ε, σιγά σιγά. Όχι, εγώ αντίθετο πήγα. Ναι, θα πω. Λοιπόν, θα τα βρούμε όμω στην πορεία να δεις που θα ταιριάξουμε στο τέλο. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι. Να χαιρετήσουμε το Σίμω, να χαιρετήσουμε τη Γιάννα. Να χαιρετήσουμε την Κόλφο, να χαιρετήσουμε την Εργήνη. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έμενε κανένα άλλο. Γεια σα και από κανένα άλλο να χαιρετήσει κι εσύ. Όλου του από έξω. Όλου του από έξω. Λοιπόν, ε? Τους είπες τι θα πω είπα όχι Καλησπέρα σε όλους και μείνετε στην παρέα μας Γιατί σήμερα έχουμε πολλά πολλά να πούμε Πάμε Πάμε, Πάμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE τα πήγα τα καρύδια μου ε, αρέσει ελπίζουμε τώρα να είχαμε ένα μικρό θέμα με το μικρόφωνο βγάλαμε σήμα το bypass γιατί είχα τσεκάρει bypass και το έβγαλα οπότε πείτε μας τώρα πώς ακουγόμαστε έτσι λοιπόν τέλος πάντων έχω ένα θέμα εγώ δεν έχω την καλή Επιμένο επαφή που έχω στο σπίτι μου έβαμε αυτό το θέμα με το με πρόγραμμα αλλά πιστεύω ότι τώρα πρέπει να είμαστε καλύτερα Για πείτε μα και εσύ Νία μίλα λίγο πιο δυνατά Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να σε πατήσω Τι λέει βγαίνω έξω κανονής ταινίας Σίλια να πιούμε έναν καφέ Άσκητο ήταν αυτό, τέλος πάρα Δέχομαστε πρώτες από τον φίλο να συζητήσουμε τον σταθμό Θα το σκεφτούμε <laughs> Λοιπόν ε, ναι, έχουμε θέματα με το σταθμό, πάμε, ανεβαίνουμε, αναβαθμιζόμαστε και ενδεχομένως να γίνουμε και τηλεόραση Παρακαλώ, θα mm -hmm. oh, μου τα πεις αυτά Γιατί θα αρνηθείς Στη τηλεόραση Ναι, το κατάλαβα, μα γίνουμε, δηλαδή και τηλεόραση ραδιόφωνο και τηλεόραση μαζί, <στονίτρια> το και δει, κάτσε να φτιάξω το αυτό Το έχει δει αυτό, ναι, ναι, εκεί που μιλάμε θα βλεπόμαστε κι όλες Εν ε, προδεύουμε και όλη η παραγωγή του, της Wave συγγνώμη. Θα έχουμε μια, ένα meeting έτσι, Για να μπορούμε να συζητήσουμε το μέλλον Του ραδιοφωνικού μας έδωσταθμού Του Web Radio Στο θέμα μας ε, τώρα Σήμερα παντρεύονται και τους λένε, αντί να του κάποτε, ας πούμε, λένε. Κάποτε λέγανε να ζήσετε και αυτά και χρόνια και εκείνα και τα λε. Τώρα, πώ θα χαιρετίσει, α πούμε. Από τη μία λε να ζήσει από την άλλη πλησιάζει. Α πούμε σε αυτή την κρυφάκια λε, έχει καλό δικηγόρο. Αυτό γίνεται. <laughs> <δείτε. laughs> <laughs> και του χρόνου λένε. Και του χρόνου λένε. <laughs> ε, εντάξει, και του χρόνου δεν νομίζω γιατί ένα που την έχει πάθει. Ε, πόσα εγώ αυτά. Όταν πηγαίνω σε γάμο, mm -hmm. του πλησιάζω πριν το γάμο, και mm -hmm. αλλιώ προλαβαίνει για τσιγάρα. <laughs> Ωραίο αυτό. Ναι, ναι, ναι, προλαβαίνει πραγματικά. Ά, Θα μπορούσες να το κάνει αυτονία. Να... Πω για τσιγάρα. <laughs> <laughs> όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. <laughs> Θα μπορούσε ναι. να φύγει να το σκάσεις α πούμε. Κοίταξε, αν φτάσει σε τέτοιο σημείο, mm -hmm. έτσι, να πω ότι πά στην εκκλησία, νομίζω όχι. για να έχει φτάσει μέχρι εκεί, να έχεις κάνει όλες τις διαδικασίες οπότε το έχεις σκεφτεί όρημα πια και Λοιπόν, okay, ακούγεστε και οι δύο τώρα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ την ηχολύπτηριά μας και από εδώ και από εκεί την Ιωάννα Πατακίβου Παρακαλώ hey, Είμαστε τηλεόραστο, ε, σε λίγο θα γίνουμε τηλεόραστο Πάσαι τηλεόραση παιδί μου <laughs> Εγώ Λε... πάντως κάμερα θα κλείσω δεν ξέρω εσύ τι θα κάνεις, εγώ πάντως θα ανοίξω. Θα ανοίξει. Το καταλαβαίνει, δεν μπορούμε να έχουμε και Έτσι, να φαινόμαστε. Θα μόνο εσύ, εγώ θα κρύβω. Και με ποιόν θα μιλάω, θα σε πλάτη, με. σαν αυτά τα θέματα που βγαίνουν στι ειδήσει να, που ναι. είναι. Εσύ κανονικά <laughs> και εγώ από την άλλη. Πλάκα θα έχει. <laughs> λοιπόν, ε... για πες μου τώρα, Αμάν, τι έγινε η Ιωάννα και ο Λέσα Για πες μου τώρα λοιπόν, για πες μου εσύ πώς φαντάζεσαι; Τι δική σου άποψη, ρε παιδί μου, κλείνοντα την πόρτα, τι πρέπει, πού πρέπει να προσέξει, Ποια είναι τα ιδιαίτερα ση, ε, σημεία που πρέπει να προσέξει ένα ζευγάρι. Εκτό ότι όταν υπάρχουν αγοράκια, κατεβάζουμε και το καπάκι, ανεβάζουμε μάλλον αυτό το ναι. Α, πάλι στην τουαλέτα το πήγε εσύ, <laughs> Παναγιά μου. <laughs> Από εκεί να <θα> ξεκινήσουμε. <laughs> αυτό να πάλι να ξεκινήσουμε. Είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, Ρεσυνία. Είναι το πιο ευαίσθητο σημείο, όπω και να το κάνει. Ε, Κοιτάξτε, εντάξει είναι. Καθαριότητα. Έτσι πρέπει πω. Είναι το πιο ευαίσθητο σημείο. Ε, ε, το μπάνιο και η κουζίνα. Ναι, είναι. Ε, είναι, είναι τα δύο σημα, η, σημαντικά στοιχεία. Έτσι. Η καλή διατροφή, το φαίρι σου λέει, περνάει ο έρωτο, περνάει από το στομάχι, δεν το βγαίνει τυχαία. Λοιπόν, η κουζίνα, αλλά και το μπάνιο, η καθαριότητα. Ε, είναι το παν. Το να μου σχοβολάει ο ανθρωπό σου κάθε στιγμή που θα τον πλησιάζει, είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. ναι. και μιλάμε τώρα για το εννοείται ότι και εμείς σε εμάς ε... και εμείς φροντίζουμε τον εαυτό μας ε... το ίδιο να είμαστε άψογες ας πούμε, πάνω σε αυτό το σημείο Έτσι. εννοείται αυτό Ε να καθαρίζουμε όλα τα άλλα και εμείς είμαστε μπλησιάζεται <laughs> για μου άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξει το ζευγάρι το ζευγάρι. Mm. Να κάνω ένα τσάφ. Ένα τσάφ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πρέπει να το προσέξει. Προσέξτε το τσιγάρο. Καλά, εκεί θα φτάσουμε για το τσιγάρο. Το συζητήσαμε και την περασμένη Δευτέρα. Το πιάσαμε όμω λίγο έτσι χαλαρά. Είναι ένα θέμα και αυτό. θα το πιάσουμε μετά. Πε μου την άποψή σου, λοιπόν, Ποια είναι τα σημεία εκείνα, τα επικίνδυνα σημεία, τα επικίνδυνα, τα, τα ευαίσθητα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξει και ο άντρα και η γυναίκα Για να μην αλλοιωθεί η σχέση και η συμβίωση. Έτσι, να είναι ιδανική, Κοιτάξτε. Πρέπει να σέβεται ο ένα τον άλλο καταρχήν. Mm -hmm. Να τον προσέχει. Να... Έτσι, να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ του. Mm -hmm. Εγώ νομίζω αυτό είναι το περισσότερο. Mm -hmm. Να κάθονται, να υπάρχει διάλογο. Mm -hmm. mm -hmm. α, α, τι, αλλάζουμε αυτό, μην mm μ' -hmm. mm -hmm. Θέλω, έχω μάθει σήκος. να μιλάς Κοίταξα, oh, oh, oh. Ξένα, έχω, Κάτσε έχω yeah. μάθει να μιλάω Θα πω και εγώ yeah, τη δική yeah. μου άποψη Γιατί αυτά είναι τα γενικά που λες εσύ mm -hmm. Εγώ θα πω και έτσι σε επιμέρους <laughs> <laughs> Θα πω και σε επιμέρους ας πούμε Πώς να το πω περίπτω Μικρέ Μικρές μεν Αλλά πολύ σημαντικές Μικρές αλλά πολύ σημαντικές Κοιτάξτε πιστεύω ότι μέσα στο ζευγάρι υπάρχουν όλα και και Αρκεί να τα βρίσκουμε μετά έτσι mm -hmm. Γι' αυτό σου λέει ο διάλογο. Θα υπάρξει και ο κάβγα και τα πάντα Αρκεί να έχεις καλή διάθεση Να τα ξαναβρεις mm -hmm. ε, μαζί του Εντάξει, να μην υπάρχει εγώ εισμός τώρα Μου πες αυτό ή μου πες εκείνο και mm -hmm. Τα βάζουμε κάτω όταν ηρεμήσουμε λίγο Και θα βρίσκουμε mm -hmm. Ιδανικά το πάμε σήμερα. Σήμερα μιλάμε γιατί ενώ, ναι, την περασμένη φορά ναι, είχαμε μπει πολύ επιθετικές. Ναι, ναι είχαμε πολύ... πολύ... Σόρι, είχαμε πολύ επιθετικέ στην περίπτωση γάμου και τα κάναμε λιγάκι σαλάτα, γι' αυτό και την απέσυρα Σόρι για το εγώ, γι' αυτό και αποφασίσαμε να την αποσύρουμε Εννοείται Γιατί ήταν λίγο, yeah. εντάξει, να την ακούσε κάποιο και να πει yeah. να έχει στείλει προσκλήσει και να τη μαζέψει πίσω yeah. Μαλή, Μάλιστα να δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Κωνσταντίνος ναι βρούμο και λέει ναι. πάει, oh, okay. έτσι είναι ο γάμος, τελείωσε Εκείνο έφυγε την ώρα, στην ώρα που έπρεπε να πάει Δεν έφυγε γι' αυτό, θα καθόταν, αλλά έφυγε γιατί είχε άλλο θέμα Άλλο θέμα Ναι, <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, ε, ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι Ναι, είπαμε πολλά, για να την παρασμένη Δευτέρα, γι' αυτό και τι, τι Έφυγε το τραγούδι Όχι Κοσμά... πάρε μαγειριά και πάμε, έτσι είναι το επιθυμητό που λέμε στον αγαπημένο μας. Mm -hmm. Υπότιτλοι AUTHORWAVE I'm κάθε περίπτωση, Νία, τώρα και φίλες εδώ που είμαστε μαζεμένες σε κάθε περίπτωση, και μιλάω τώρα που λέω φίλε, γιατί τα περισσότερα είναι κοριτσάκια που είμαστε, ε, παντού όπου και να. αν δεν υπάρχει η αγάπη, τίποτα πραγματικά δεν γίνεται, δεν στείνεται σωστά. Αν δεν υπάρχει αυτό το συστατικό, mm -hmm. δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα να πετύχει. Κοιτάξτε, για να φτάσει η σημεία να πει την πόγκια μου. Εντάξει, μην το, τι... το λες εσύ Το λε σαν δεδομένο ότι είναι δεδομένο. Αν αγκάπηκα. Αγαπά... Μπορεί, μπορεί να υπάρχει μία αγάπη. Σε, να υπάρχει ένα αίσθημα σε λανθάνουσα σε κατάσταση που εμείς το ερμηνεύουμε αγάπη. Και, και τι είναι, Μπορεί να είναι ένα. Ε, μια επιθυμία, μπορεί να είναι μια έλξη, μπορεί να είναι ένα πόθο, μπορεί να είναι... ε, φεύγω από την οικογένειά μου γιατί πιστεύω ότι ε, θέλω να ξεφύγω αυτά βέβαια σε μικρές ηλικίε, ε, γιατί ξέρω εγώ θα είμαι πιο ελεύθερη, πιστεύουν ότι μέσα σε ένα γάμο θα είναι πιο ελεύθερη πολλά είναι τα κοριτσάκια στην ηλικία, ας πούμε των 25-20 κοριτσάκια Είδες που λοιπόν, έφτασες εκεί που έλεγα Τι? Τα βλέπεις όλα διαφορετικά όταν είσαι Εννοείται μία. Ε, ναι, άμα είσαι σε αυτήν την ηλικία, αργότερα μεγαλώνοντας όμως βλέπεις ότι ο γάμος, ε, δεν είναι τυχαίο το ότι τον έχουν ονομάσει και δεσμό, δεσμά είναι ο γάμος, με την καλή έννοια βέβαια και με πολλά εισαγωγικά, έτσι σε δεσμεύει όσο... Ε, άλλους ε, δεσμεύσεις είχε και υποχρεώσεις ε, μέσα στην οικογένειά σου, με τους γονείς σου με τα, τα... τα δάσκια σου και εργό και άλλες ε, υποχρεώσεις που αναλαμβάνεις εξίσου μεγαλύτερες σοβαρέ ε, σοβαρές και ε, ε, ίσως και μεγαλύτερες γιατί μετά παίρνει ένα παιδ... παίρνουν τα παιδιά έτσι δεν είναι εσύ και εγώ μόνο mm -hmm. μετά έρχονται τα παιδιά και πρέπει να λειτουργήσει και σαν σύζυγος και σαν μητέρα Πρέπει να τα έχεις και αυτά να τα συνδυάσεις Και μην ξεχνάς ότι είσαι και γυναίκα Πρέπει λοιπόν Σύζυγος Ας βάλουμε πρώτα το μητέρα Σύζυγος και γυναίκα Εγώ βάζω τη γυναίκα τρίτη Αν και θα έπρεπε πρώτη για να μπορεί να τα σε όλα τα υπόλοιπα Εννοείται <laughs> ε, <laughs> ναι. Εδώ τα χαλάμε είδες. Τι τα χαλάμε Πάει πρώτα ναι, όταν λέω γυναίκα δεν εννοώ, δεν ε, λέω μόνο το ότι πρέπει να περιποιούμε να κάνω να φτιάνω, πρέπει να λειτουργώ σαν γυναίκα και να βγαίνει και το θηλυκό από μέσα μου για τον άντρα και το μητρικό από μέσα μου για το παιδί. Έτσι υπάρχει. Ναι, αλλά τι υπέροχο συνδυασμός τον έχουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία εξαρτάται τα λέμε που... στα λόγια. Ναι. Είναι μια χαρά. Ε, μα γι' αυτό εξαρτάται γιατί έχεις απειραντί σου. Τι συνεργασία έχεις, έτσι, έτσι το αν... συνεργάτη Αυτό είναι, τώρα, εντάξει, είναι κορώνα γράμματα, πιστεύεις ο γάμος Λαχείο Λαχείο, α, ε? ίσως που λέει την έκανες λαχείο Λαχείο mm -hmm. Ειδικά τι σύγχρονα, ναι Γιατί πιο παλιά, διαφορετικά. Πιο παλιά ήταν διαφορετικά, θες να πιστεύεις ναι. Κοιτάξει, αδε... να πιστεύεις, αδε... συγγνώμη, πιστεύει. Ναι. ναι, ναι, πιστεύω ήταν διαφορετικά Τι πιο Είτε... ήταν διαφορετικό Απλώ αυτά δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία, δεν υπήρχε αυτό το... Τώρα λες, και okay. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είναι καλύτερα, γιατί τότε θα μπορούσες να είσαι μέσα σε ένα γάμο δούλα και κυρά, που λένε, πώς λέγανε, δούλα και κυρά, από εκεί έχει μείνει. Λοιπόν, θα μπορούσες να είσαι σε ένα γάμο επειδή ακριβώς δεν είχες την, την ευχαίρεια, δεν είχες τις προϋποθέσεις, έτσι, mm. να κάνεις κάτι καλύτερο για σένα και έμενε δέσμια σε μία σχέση ε, ουσιαστικά ε, δεν την ήθελες, γύριζε στα μούτρα σου αλλού, θα πάμε και εκεί όμως με το πρόσωπό σου αλλού έτσι, ναι ρε σύνη, Είναι γιατί δεν τα έχουμε δει αυτά, δεν τα έχουμε, δεν τα έχουμε βιώσει, αλλά τα βλέπουμε γύρω μας έτσι, mm -hmm. κα, κα, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων σε μια σχέση και πόσο δε μάλλον τότε που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και η γυναίκα δεν ήταν τόσο χειραφετημένη έτσι, Όσο τότε μάλλον δύσκολα ήταν να ανοίξει την πόρτα και να σηκωθεί, να πάρει τη ζωή της πούμε, στα χέρια της και να πει εγώ την κάνω γιατί θέλω να ζήσω θα... καλύτερα. Καλώς πάνω, δεν μπορώ να το Τι δεν μπορείς να το Δεν νομίζω να ήταν τόσο πια δύσκολα που να πει φεύγω. Τότε. Ναι. Πότε αναφερόμαστε. Δεν ξέρω. Χίτλερ, είτε... πάντω. πού στο... το πήγε. Ε, το πήγα στη δεκαετία 70, 60, 70, Α, 90, δεν 80. Ξέρω 80. δεν γινόταν. 80, ε, δεκαετία ε, το 70. Δεν νομίζω να ήταν το 80. 80, ναι. Αρχίζουμε και παίρνουμε λίγο τα πάνω μα. Το 90. Φτάσαμε εδώ σήμερα. Το σήμερα το πιάνουμε από το 2000 και πέρα, έτσι. Και εδώ, ε, το 60. Δεν ήταν εύκολο μια γυναίκα να ανοίξει την πόρτα και να φύγει. Το 70, Βλέπουμε και από τι ελληνικέ ταινίε. Έτσι, μην ξέρεις την κυρία πάλι εκεί θα πάω Μην πας πάλι εκεί Στην κυρία Κοκοβίκου Την κακομήρα ε, ναι. Λίγες ήταν οι γυναίκες που περίμεναν να στεφανωθούν Να το Αυτή είναι η πολύ ωραία λέξη Να στεφανωθούν mm -hmm. στεφανοθούν, μάλιστα Για να νιώσουν ε, Ακόμα και από την κοινωνία Την ίδια κοινωνία Ήταν δαχτυλοδεικτούμενες έτσι, περνούσα στα 30 και σε λέγανε και το κάτσε κάτσερε Τότε. Τότε. Εσύ και εγώ ξέρεις, αλλά εγώ όχι, γιατί έχω ήδη, ας πούμε, έχω μια πορεία. Εσύ και εγώ, η γειτόνισσα που είναι, ούτε εσύ, αλλά η μια γειτόνισσα mm -hmm. που είναι πάνω από 30 και είναι ανύπανδρη, για mm -hmm. να πούμε και κάτι. Ένα έτσι, για να το πεις τώρα, θα το πεις γιατί εμεί δεν το ξέρουμε. Οι άντρε νυμφεύονται, οι γυναίκες παντρεύονται. Λοιπόν, μια γυναίκα όταν πάτα για τα 30, άσε που είχε από τα 25 την κρίνια της μαμάς και τον μπαμπά. Αυτό πάλι που το βάζεις. Και αυτό... Και το κέντημά σου και τη βελόνια σου και τα βελόνια σου και τα φτιάξει την πρίκα σου και πως θα σε πάρει ο γαμπρό. Και εδώ στο πάρτο και μια μουρμούρα και όσο πέραν τα χρόνια γεροντοκόρη θα μείνει. Και η γυναίκα και η κοπέλα. Ά, <laughs> μια, χαρά κοπέλα και να μια χαρά κοπέλα. Μια χαρά κοπέλα. Όντω έπαιρνε τη μορφή γεροντοκόρη γερασμένη γυναίκα. Πρόορη γερασμένη γυναίκα. Έτσι ακριβώ. Εντάξει, αυτά δεν νομίζω να υπάρχουν πια. Σήμερα όχι. Τι, γι, αυτό, πάρα... ε, γι' αυτό και γυρίζω πίσω στο γάμο σε εκείνη την εποχή που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm -hmm. Όχι τόσο για τον άντρα, όσο όμως για τη γυναίκα. Έτσι, γιατί δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα η γυναίκα να αφήσει ούτε παιδιά. Ναι, τώρα τα μοιράζουν και όλα. Σε, πάρω εγώ τα αυτά, πάρε εσύ, πάρε πέντε εσύ, δύο εγώ, Λέμε τώρα. Υπάρχει και μια μοιρασιά ή σήμερα υπάρχει, αυτό είναι το ιδανικό γιατί εντάξει ένα ζευγάρι μπορεί να φτάσει στο χωρισμό, αλλά δεν παύουν να είναι σωστιγωνίες, έτσι ε, ε, ε, κοιτάξτε νομίζω είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο το να μην τα πάω καλά με τον άντρα μου δεν σημαίνει ότι πρέπει και τα παιδιά μου να τα ναι, και όμως ξέρεις πως τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν ε. αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν mm. τα παιδιά σε τίπτια Λοιπόν, ξεφύγαμε όμως από το θέμα και ναι, έχουμε φύγει θα... ναι, ναι, ναι, εγώ θέλω να μπω στο μπάνιο Στο μπάνιο Άντε, και στην ναι. κουζίνα Στην κουζίνα, στην κουζίνα λοιπόν Λείπεις για το ψυχουλάκι <laughs> <laughs> Το ψυχουλάκι, <laughs> το, ψυχουλάκι. <laughs> <laughs> το ψυχουλάκι ήταν τις περασμένες εκπομπή. Αλλά να σου πω κάτι ναι. αστεία μπορεί να πετάχτηκε Και να το κάναμε έτσι Να το παίξαμε λίγο το ψυχουλάκι Το ρίξαμε από εκεί Το πατήσαμε, έκανε κλάτσα Όμω. Είναι κάτι που με ενοχλεί πραγματικά, με ενοχλεί και λέγοντας ψίχου με ενοχλεί ατσαλιά, πάρα πολύ. κοίταξε νομίζω ότι στους περισσότερους ενοχλεί αυτό το πράγμα. Α μην το λες, Εκτός μην Εκτός αν είναι και οι δύο έτσι και ο ένας πετάει από εδώ ο πετάει από εκεί. Ναι, ε, ε, τέλος, τέλος πάντων, οι δύο μπορεί να μην είναι, αν είναι ο ένας, τι γίνεται ε, λέω, ενώ, το Εκτός αν είναι και... οι δύο, η ατσαλιά, <laughs> ναι, μια χαρά τους κάθεται, <laughs> ε, είναι το, το καλύτερό τους, την απολαμβάνουν ενδεχομένως ε, τότε συμβιβάζει. Συμβιβάζει. Ε? Αν, ακαπάς... αν δεν είναι όμως, ε, αν αυτός είναι άτσαλος και εσύ ε, και σαν να σε χαλάει, τι κάνεις ε, Τότε του λες, κοιτάξε, η κουζίνα είναι δικιά μου ναι. και σου πάρει το άλλο να κάνεις Όχι, μιλάμε γενικά ατσαλιά σε όλο το σπίτι Εκεί που κάθε κάτι Κειάξε, αφήνει. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το ξέρει όταν παντρευτεί. Αν έρθει να το πει σε Όχι, αλλά θα υπάρχουν ορισμένες Φεύγει από τη μαμά, mm -hmm. που τα βρει και όλα έτοιμα, mm -hmm. και στην εντέλεια, mm -hmm. έτσι; Και πάει να ζήσει με την κοπέλα του ή την με τη γυναίκα, γυναίκα του. Άρα έχει κάποιε υποχρεώσει. Ναι. Αμέσως αμέσως του έρχεται δηλαδή η και του λέει μία, μία λίστα και του λέει δεν θα είσαι ατσαλιάρης, δεν θα πετάς τις κάλτσες σου εκεί όπως έκανες να σου Δεν γνωρίζει εκείνη την ημέρα ναι. Υποτίθεται ότι έχει γνωριστεί, έχει περάσει από όλα τα αυτά και έχεις φτάσει σε σημείο πια να πεις παντρεύω Άρα πρέπει να υπάρχει και ένα στάδιο το οποίο έχετε σε... ζήσει μαζί αυτό θες να πεις ένα. Γιατί διαφορετικά δεν τον μαθα... το μαθα... το μαθαίνεις Εντάξει, δεν έχει τύχη τώρα να μείνει μια-δύο μέρε, δηλαδή. Δεν έχει τύχη να πάει τα σκοπέ. Δι... Και μέσα σε μια-δύο μέρε και μέσα σε ένα μήνα διακοπων, πιστεύει, φαίνεται έτσι. Το έμει ο μάτι μια μια-δυο μερε μαζί. Δεν έχει τύχη να πάτε διακοπές. Ναι, και μέσα σε μια-δυο μερε και μέσα σε ένα μήνα διακοπών φαίνεται. πιστεύεις, φαίνεται, έτσι. Ε... Το έμπειρο ε... μάτι μιας γυναίκας. Ε, φαίνεται βλέπω... τώρα, άμα θα μπει μέσα και ή, όταν είμαστε διακοπές και τον βλέπουν να πετάει το ένα από εδώ και από το άλλο, από εκεί. Πώς θα είναι όμως το σπίτι. το καταλαβαίνει. Ε... Είναι η λεπτομέρεια που λένε. Mm -hmm. Να σου πω κάτι. Ε... Τι παθαίνει ο κακομυρούλης σαν η γυναίκα τώρα η ατσαλιάρα; τσαλιάρα Την μπλάκα της του Εκεί <laughs> Καλά <laughs> Δεν το συζητώ <laughs> Παντρεύτηκα διαμάντι. <laughs> έτσι πάει Την <laughs> μπλάκα τη ζωή του θα πάθει Λοιπόν <laughs> πιστεύεις ότι η ατσαλιά η Γενικά ας πούμε αυτή η, ατα η αταξία γύρω έτσι mm -hmm. ε, Χαλάει την Αρμονία, μία σχέση Είναι ικανή μάλλον να χαλάσει μία σχέση Όχι, δεν νομίζω Φυσικά θα έχει μία διαμάχη στην Αγία, Θα βρίσκεται Αλλά και αυτό ωραίο θα είναι mm. Αρκεί, ξύπα Υπάρχει κατανόηση και να θα βρίσκουν μετά έτσι Να mm -hmm. υπάρχει μία συνεννόηση yeah. Αλλά δεν νομίζω κάτι τέτοιο να χαλάσει ε, Με να τουλάχιστον ε, Με το βελόνι δεν έχω καλή σχέση <Ρελόνι> Με το βελόνι, βελόνι, βελόνι, βελόνι. Ε, Για να είσαι μια καλή νοικοκυρά, υποτίθεται ότι πρέπει να, να ξέρει και να βελωνιάζει, έτσι. Έφυγε ένα κουμπί, δεν πρέπει να το βάλει, το αγαπημένο σου. Τι τριφερό. Να τα ρούχα του, τα κουμπάκια του, τα αυτά, τι μανσέτες του, τα κίνα του, τα άλλα του, φρον, το, αυτή όλη η φροντίδα έτσι, για τον <Ρελόνι> άντρα. <Ρελόνι> Πώ σου κάθεται. Πώς μου κάθετε... Αυτό είναι ένα θεματάκι. Δηλαδή... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα κάθομαι να το φροντίζω τόσο πολύ, εκτός αν φροντίζει κι εκείνος. Α, τώρα, κάτσε. Αλλού πάει. Ε, ναι. Εντάξει, ως ένα σημείο. Α, τι θέλει αυτός, τι θέλεις τώρα αυτός, να πάρει την πελώνα και να σου ράψει τα κουμπάκια? Γιατί όχι. <χει> <χει> Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε Είναι ένας ρόλος Μάλλον μέσα σε, μέσα σε ένα σπίτι Και όταν αποφασίζουμε να ζήσουμε μαζί Υποτίθεται ότι κάποιοι ρόλοι είναι μοιρασμένοι Και εσείς σαν γυναίκα θα Όχι ότι με να δω τον άντρα να πάρει Να φτιάξει το κουμπί του Θα τον πω να θα το παρεξηγήσω Αλλά αυτό είναι της γυναίκας πια θέμα Εδώ είναι να... το θέμα μας Τι? Ποιοι είναι η ρόλη της γυναίκας. Η ρόλη τώρα. της γυναίκας, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, ότι είναι να φροντίζει ε, το περιβάλλον έτσι, του σπιτιού, γενικά να είναι τακτοποιημένο. Και, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει την αποκλειστικότητα αυτής της ε, υπόθεσης, μπορούν να τα κάνουν κάλλιστα μαζί, mm -hmm. έτσι. Και πάλι εδώ μοιρασμένα. Δεν μπορεί να πάρει τα άπλητα να τα βάλει, μπορεί να το κάνει, αλλά... Εσύ όμως έτσι θα κάνει αυτό και θα του δώσει έναν άλλο ρόλο. Από τη στιγμή που θέλετε να έχετε έτσι μια συνεργασία και να κάνετε κάτι μαζί, έτσι γιατί βρίσκετε ρε παιδί μου, θα του δώσει να κάνει κάτι άλλο. Εσύ θα μπει στα, στα ρούχα και αυτός θα τσιγαρίσει στο κρεμμύδι ας πούμε Για να πας εσύ να φτιάξει την ωραία σάλτσα για τα μακαρόνια Που θα τον περιμένει ah. το μεσημέρι Τι <laughs> θα καθαρίσει τον κήπο Τον ποτήσει, Τον φροντίσει Πολύς Σου φτιάξει τον το καφέ δουλειά σου. Ορίστε? Σοβαρή δουλειά του δίνει, στον κήπο εκείνες και όλα τα άλλα εγώ <laughs> Ναι για φαντάσω όμως Θα σου δώσω μια σκηνή τώρα <laughs> Έτσι Ο άντρας σου <laughs> <laughs> <χ> <χ> <χ> Έχει βγει να φροντίσει στον κήπο δεν mm -hmm. έχετε κυπουρό, δεν έχετε λεφτά για να πάρετε κυπουρό. Mm -hmm. Φροντίζει ο ίδιο στον κήπο. Mm -hmm. Εσύ κάνει τα εσωτερικά τη. Ε, τελειώνει αυτό νωρίτερα. Ε, σε πόση ώρα φτιάχνει καφεδά, τα καφεδάκια σας αυτός θα φτιάχνει. Έτσι. Αυτό μου άρεσε. Ε, α, mm -hmm. σ' άρεσε σαν εικόνα <laughs> τώρα. Τώρα σου αρέσει ο κυπουρό. <laughs> <laughs> α, θα <τους> σκοτώσω <laughs> αυτή σήμερα. Πάμε ένα τραγούδι. Ο πατέρα μου λέει: Κάτσε μισό λεπτά και πριν φύγουμε, γιατί έχουμε και του φίλου μα εδώ, βεβαίω να διαβάσουμε και τη γράφουνε. Για να δω τι κάνει ο πατέρα μου. Ο πατέρα μου. Λοιπόν, όταν βγαίνει, και ότι βάφτε... να βαφτείτε καλά. Ναι, δεν έχουμε ανάγκη. Είμαστε ήδη βαμμένε. Χαχά. -χα. Πρόσκοπο δεν ξέρει. Ο πατέρα σου ρεύει μόνο στα κουμπιά και τι ώρε του. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι είναι. Πρέπει να μάθει, άμα δεν η το γυναίκα του, κάνει ο... Ο άντρα θα ανταράψει μόνο του. Έτσι δεν είναι, έτσι κάνει και όταν είναι εργένης. Έτσι θα κάνει και όταν είναι μέσα σε γάμο και η γυναίκα δεν λάβει κουμπιά. Τελικά εγώ συμφωνώ με τη Γιάννα θα πάρω ένα πρόσκοπο που να ξέρει να τα κάνει όλα. Μόνο του. Μόνος <Κι> και, και σένα γιατί θα σε πάρει δηλαδή αμορφιά. Είχε τι λίγο. Τώρα είναι. αυτό θα το πούμε μετά από ένα τραγουδάκι. Τι τραβουδι... λίγο είναι αυτό. Ας <Κι> <Κι> ε, σε παρακαλώ. Λοιπόν τραγουδάκι mm -hmm. Γυρίζει πια Ώσπου το φως Να γίνει σκοτεινιά Ώσπου κι αυτός Ο ήλιος να σβηστεί Ώσπου ο χρόνος Πια να ξεχάσει Θα σ' αγαπώ Ώσπου στα μάτια σου Να τα φώτιε. Ως που ήσαι σαν ηράγα νοσταλγίας, ως που να παρψεί ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ σοκαρίστηκα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Που να η ανατολή, Θα και πάλι πιο πολύ. Μέχρι να πει που τα τραγουδία περιγράφουν μια αγάπη γι' αυτό μα θέλουν να διάβησε ο ζωή είδε πια μας ανησυχία <laughs> μα. <laughs> Είναι όμω υπάρχει αυτή η αγάπη θα σα αγαπη. να πάψει να γυρνάει γιατί είπε εκεί πέρα σε αγαπώ να υπάρχει, γιατί όχι. Αυτή η αγάπη υπάρχει, πιστεύεις mm -hmm. εσύ, mm -hmm. πως τι χρώμα έχει. Άσπρο. <laughs> Για, να αποκ... Για να γευτείς μια τέτοια αγάπη νεία, πρέπει να το δουλέψεις, μάλλον όχι να το δουλέψεις, να δουλέψεις πάρα πάρα πολύ. Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι αντε μια μερίδα... Ξεκινά κάποιο αισθάνεται πολύ τριφερά για σένα, σε αγαπάει, σε πονάει, σε νοιάζεται, έχει όλα αυτά μαζί. Για να το διατηρήσει όμως αυτό, αν δεν ρίξει δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση να ναι. κρατήσει Ε ναι, άμα εσύ ας πούμε, είσαι ένας δίστροπος χαρακτήρας ένας, Που δεν εκτιμάσουμε, δεν καταλαβαίνει, δεν εννοεί να καταλάβει Και δεν εννοεί να καταλάβει, ε, τι να κάνει η αγάπη κακομοίρα; Κουράζεται κάποια στιγμή, το ίδιο συμβαίνει και με σένα φαντάζομαι Και σε σένα, έχεις έναν άνθρωπο που λες τον λατρεύω Εγώ σου λέω, ε, να κοίτα να δεις, τον λατρεύει. Πεθαίνει για αυτό ρε παιδί μου, και το φιερώνει και αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, τρε γαλάνει. Μα mm -hmm. αγαπώ και το του στέλνει κιόλα. Mm -hmm. Και αυτό είναι που σου εκφράζει. Mm -hmm. Όμω αυτό, άλλο χτυπάνε οι καμπάνε. Δεν καταλαβαίνει μία. Άσε που δεν πιάνει και το, τρυφερο, το τρυφερό του στοίχου. Άσε που είναι. Το αγγλικό του αγγλικό σου. Το πιάσει το λαχείο τότε. Ορίστε. Τότε έχει πιάσει τον πρώτο βαθό. Εν τότε πού είναι η αγάπη αυτή που λίγο πριν είπε. Ναι, όταν είναι αμοιβαία mm. έτσι. Αγαπώ κάποιον, αυτός με αγαπώ και εμένα Άρα πρέπει να κουραστούμε για μια σχέση Να την κρατήσουμε αυτό, αμοιβαία υπάρχουν αλλά, Είπαμε, ο καιρός, ο χρόνος Χαλαρώνει, δεν χαλαρώνει μόνο το σώμα Χαλαρώνει <laughs> <τις> έτσι <σχέσεις>. και mm. <laughs> Όλα τα ωραία Εγώ είμαι... Ε, το παλεύω προς τα εκεί και ξέρεις γιατί το παλεύω προς τα εκεί γιατί πρέπει να βρούμε τελικά έτσι; ε, όχι να βρούμε το ε, η συνταγή ε, υπάρχει συνταγή ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και μοναδικός ε, και ξεχωριστός Α, το πάμε πάλι και ένα και ένα δύο Ήδες. δεν Εδώ, υπάρχει περίπτωση για αυτό δεν συμφωνούμε αν ήταν ένα και ένα, ένα τώρα δεν θα τα λέγαμε όλα αυτά Καταλαβαίνει. Υπάρχει ένα και ένα δύο που θέλουν όμως να ενωθούν και να γίνουν ένα. <laughs> ε, Πώ θα γίνει τώρα ερενία, αν με μάθει τώρα ε, πόσο κάνει ένα και ένα. Ε, σαν ένα μπαίνουμε. Ε, μετά γίνομαστε δύο όμω. Ε, πώς γίνεται τώρα, <laughs> Πώ γίνεται τώρα να κάνει ένα και ένα, ένα και μετά να κάνει και κάποια στιγμή να κάνει ένα και ένα δύο. Ή ένα και ένα θα κάνει ένα ή ένα και ένα δύο. Δύο κάνει όταν έρχεται το παιδί. Ναι, τώρα μήπως μπορείς <laughs> να μου το εξηγήσεις αυτό. Όταν χωρίζουμε τι γινόμαστε δηλαδή. Όταν χωρίζουμε, αυτάσανε στο χωρισμό. Ε, άμα, όχι. Άμα είμαστε, ε, είμαστε ένα. Είμαστε δύο. Ας... Άρα είμαστε δύο και προσπαθούμε να γίνουμε ένα. Και όταν το πετύχουμε, όταν έχουμε φτάσει πια, έχουμε πετύχει. Mm -hmm. Να νιώθουμε ένα. Α τώρα, μάλλησα, διόρθωσα, Α, τώρα το διόρθωσα. Αυτό διόρθωσα, το μάζεψα. Έτσι Δύο ξεκινάμε. Ένα και ένα-δύο. Εννοείται. Και γινόμαστε ένα. Μπράβο. Μπράβο. Εγώ okay. ήρθα προ εσένα ή εσύ προ εμένα τώρα. Εσύ ήρθα προ εμένα. Γιατί αφού επιμένω Γιατί ένα και ένα-δύο. Και... Να το πω. <laughs> Βρε, ό,τι και να μου λε. Λοιπόν, ε, θέλουμε να είμαστε ένα. Να νιώσουμε ότι είμαστε ένα. Λοιπόν, αφήνουμε τον μπάνιο. Το καθαρίσαμε, mm -hmm. είπαμε η καθαριότητα, Έτσι, αυτό για, και για μας τα κοριτσάκια αλλά και για τα αγοράκια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η μυρωδιά είναι αυτή που τραβάει, ελκύει ναι, mm -hmm. ελκύ και ελκύει και σε πάει η μυρωδιά. Το σημαντικότερο. Mm -hmm. Έτσι, αυτό σημαίνει σε όλα τα οντά ε, επάνω στην ε, γη Αυτό μπορείτε να το δείτε κάλιστα Και ε, στην, ε, στη γειτονιά σας Έτσι από το ζαντανά που κυκλοφορούν Στη γειτονιά Πρέπει <μα, χει> να το δούμε Η είναι αυτή που τραβάει Λοιπόν ένα αυτό ε, Την καθαριότητα Έτσι, mm -hmm. Το, mm -hmm. το καλοφαγετό το οποίο πρέπει ας πούμε, Πάντα να έχουμε Και για τον εαυτό μας αλλά και για τον ανθρωπό μας mm -hmm. Για να μην ε, τρέχει στην μαμά στα... Αυτά φύγαμε από εκεί. Πάμε στην κρεβατοκάμερα λίγο. Oh. Mm -hmm. Κόμμα. Να σταθούμε λίγο. Και Για πε μου την σου, ναι. Α, τι να αποψίσουνε. Στην κρεβατοκάμαρα Άστο. Δεν κατάλαβα. Α, αυτά είναι. Κλείνουμε την πόρτα εδώ. Πόρτα για τους γείτονε και πόρτα για τους άλλους Εμείς εδώ δεν κλείνουμε πόρτες Δεν ήρθαμε να κλείσουμε πόρτες Εδώ ήρθαμε να ανοίξουμε πόρτες για να, μπορούμε να, για να μπορέσουμε να Είμαστε ευτυχισμένοι μέσα Με κλειστή την πόρτα Με Με Εδώ θα την ανοίξουμε την πόρτα Εμείς και θα πούμε μέσα Καταρλό Ορίστα Α, να. Δε Αν φτάνω, Δεν πάω να <laughs> <laughs> Με συγχώρισες <πάρα> <laughs> τα πόρτα μας πάρα πολύ. Δεν έχω πάνω να ανέβω στο και να αρχίσω να χωροφιλάω. Κάτσε λίγο ρεσίμια. Σωρή δηλαδή. Αλλά θα το μελετήσουμε το θέμα. Άντε να το μελετήσουμε. Τι να μελετήσουμε. στο, πάνω λέω και εγώ. Έτσι όπω με πήγε. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε στο δωμάτιο, ένα δωμάτιο το οποίο εμείς το ονομάζουμε. Έτσι, γιατί όπω είπε, είμαστε το δωμάτιο του έρωτα. Το δωμάτιο mm -hmm. του οποίου είτε τα παιδιά έχουμε, είτε το ξέρω εγώ, είναι εκεί ο χώρος άσε που δεν πια έχουμε φύγει πια από αυτήν την κούρα. ότι το δωμάτιο, sage, λέμε τώρα, εκεί φωλιάζει ο έρωτας. Για yeah, πες, εκείνη φωλιά του έρωτα. Για πες μου. κρεβατοκάμαρα. κρεβατοκάμερα. Τι να σου πω. τι να μου πεις. Θα μου σχεδιάσει τώρα την κρεβατοκάμαρα πώς είναι... Τι θε, να μου πεις εκεί το ζευγάρι, τη, τη σχέση ας πούμε Πώς πρέπει να, να λειτουργεί ρε παιδί μου τα ερωτικά, εγώ όλα καλά και όλα ωραία Αλλά υπάρχουν κάποια παρατραγούδα που γίνονται μέσα σε μια κρεβατοκάμερα Που, ενώ στην αρχή δεν σε ενοχλεί, ίσως και να μην σε ενοχλεί Ή ίσως και να σε ενοχλεί και να λες εντάξει, ίσω να τύχε. Ε, αυτό όμως γίνεται, μπορεί να γίνει καθεστώς, μπορεί να είναι ίσα ίνα γίνεται δηλαδή Και μετά συμβιβάσαι και λες, εντάξει το μαθαίνει εδώ, είναι αυτό το ένα που λες εσύ mm -hmm. Αν δεν γίνει όμως αυτό, αν δεν συμβιβαστεί ένα από τους δυο Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τους άντρες, μιλάμε και για τις γυναίκες έτσι Που μετά ας πούμε από μια συνέβρεση ερωτική Τώρα δεν θέλω να αφήσω ήχους... Ε, Ροχαλιτού στον αέρα, να γίνω πιστευτή. Γυρίζει πλευρό και θα πάνει η άλλη. Γυρίζει πλευρό. Γυρίζει πλευρό. Τι? Α, δεν θα τα χαλάσω. Ε, Κάτσε γιατί τα έχουμε ε, ε, εσύ. Ε, μου έχεις ε, από την εξώπορτα. <laughs> Μέχρι το... ο... σε κάθε δωμάτιο μου βρίσκει. Α! Εδώ θα τα ξακάψουμε. Ε, ναι. Μα γι' αυτό το συζητάμε. Δεν Κοίταξε, νομίζω ότι. Εντάξει. Είναι άλλο χώρο αυτό. Ναι. Mm. Mm, τι. Νορισμένα πράγματα. Τι. Δηλαδή μου γυρίσει το πλευρά να κοιμηθεί. Και γιατί να κάνει νέα μου. Αυτό σε ρωτάω. Θα κοιμηθούμε. Καλύψα. Ναι. Το συζητώ. Mm. Πε μου. Αυτό θέλω να μου πει στην άποψή σου. Τι θες λέω. Ε, εντάξει. Τώρα εσύ το πας θέμα τηλεοράσης, θέμα ροχαλιτού, θέμα τέτοια έτσι. Ε, παντού το πάω. Έχω πάρα πολλούς mm -hmm. που όμως θέλεις. Ε, εντάξει, νομίζω ότι... Υπάρχει μετά, ξέρει μπορεί να πας και μέχρι την κουζίνα. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να μπεις στο αυτοκήγητο και να πα μια βόλτα. Το, ξέρει. ο έρωτας είναι... Τρελός και το ξέρουμε αυτό, έτσι. είναι επιθυμία και το ξέρουμε. Λοιπόν, mm -hmm. ε, την επιθυμία δεν την φυλακίζεις, την αφήνεις ελεύθερη. Αυτό τώρα, έτσι, ακόμα και σε ένα γάμο να είσαι, αυτό δεν πρέπει να το φυλακίσεις. Αυτό που νιώθεις, αυτό κάνεις. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει ώρα. Κοιτάμε το ρολόι, α, πήγε δεν είναι ώρα για έρωτα, με συγχωρείς ah. πάρα πολύ <laughs> <laughs> <laughs> Πε... αύριο. <Περασιώθω. laughs> <laughs> Πέρασε η ώρα Α! Είναι 12 η ώρα, 12 και 5 Έλα έλα πάμε <laughs> Ναι, έλα έλα πάμε <laughs> Και γρήγορα γρήγορα για το πρωί έχουμε ξύπνημα <laughs> Πρωινό ξύπνημα και όλα αυτά τα <laughs> σχετικά Για πες μου τώρα λοιπόν Τι έγινε εδώ, μας έκριστο ρεύμα Όχι, ορίστε mm? Τι θες παιδάκι μου Την αποψή σου θέλω Ρενία Τι, τι θέλω στην κρυματοκάμα Τα... να βλέπει να σου πω την άποψή μου. Ναι. Είναι το σημαντικότερο. Εκεί δένει το ζευγάρι, εκεί είναι το γλυκό. Απόξε. Για μου Ναι, κοιτάς τραβά Πάμε για ένα τραγούδι. Είναι, τραγούδι. <laughs> είναι δύσκολα, θα πούμε Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και αμέσω μετά θα μου το ανοίξει, θα μου το αναπτύξει. Πάμε. Φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς Είμαι ο ήλιος και είσαι τ' άστρο Μια τέτοια αγάπη δεν την έζησε κανείς Ό,τι και να γίνει όπου να'μαι κι όπου να'σαι η αγάπη μας τα μείνει μη σε νοιάζει, μη φοβάσαι να το πως για πάντα θα με δίπλα σου για σένα, για σένα όλη τη ζωή μου το μου τα δικιά μου Πού να με κιόπου να σε; Η αγάπη μας τανίνι μη σε νιάζει μη φοβάσαι να το ξέρεις πως για πάντα θα με δίπλα σου εδώ για σένα για σένα όλη τη ζωή μου. Τα δύο αντέσει για σένα, για σένα, ότι Λε για, σένα. για σένα. σήμερα, δεν είσαι εδώ. Για σένα. για σένα. και ήσουν για σένα. Mm -hmm. <laughs> λοιπόν, για πε. Να με μείνει στην το mm, ναι. Και μετά. Ε, δεν θέλω να δεν θα μείνουμε, δεν θα σταθούμε το τι κάνει το ζευγάρι. Το ζευγάρι ε, εκεί δεν επεμβαίνουμε εμείς, λέμε τώρα όμως, έτσι, μετά τι γίνεται. Το μετά, τι θα μπορούσε να σε πειράξει, ας πούμε, να σου το πω αλλιώς, ρε, παιδί μου, να σε βοηθήσω λιγάκι, να σε βάλω στο, μέσα στο πνεύμα. Τι θα μπορούσε να σε ενοχλήσει στο μετά. Αυτό βέβαια, να μου γυρίσει πλάτη. Δεν το δεχτώ αυτό. <σίλυμα> τι Αφέρα... είναι αυτό που ακούγεται Έχουμε και γείτονες Τι είναι Έχουμε και γείτονες μετακομίζουν <σίλυμα> Να γύρω με <είμαι> τόσο θεωρήγο <σίλυμα> Λοιπόν ε, Σου γυρίζω την πλάτη <σίλυμα> Έτσι, Κάτι που δεν θα μου το συγχωρήσει. Τι θα μου πεις Να <σίλυμα> ε, <θα> σου συγχωρήσω Όχι Εντάξει γύρισα Τι θα κάνεις εγώ, εγώ, εγώ έχω κάτι να κάνω. Εκείνη τη στιγμή τα μάζεψα και πήγα στο <laughs> Πάει να Τανάνοιξε, υπολογίστη. Ένα. Αφού είχε <laughs> βάλει <γυρίζεις laughs> το τάπλε του. Ναι, αλλά έτσι τώρα δεν βγαίνει η ζωή, ρε παιδί μου. Έτσι. Εκείνα, ξέρω... Να κάνε μία λοιπόν. Ε, Γείτονα! <laughs> Για λίγο πιο ήρεμα, γιατί είμαστε σε εκπομπή. Είναι ωραίο ο γειτονός. Να το αναλύσουμε. Α, δεν είναι. Να, να τον ευρύσουμε. Τι να βρίσουμε Του γείτονε. Για λέγε. Τι να σου πει, Δημήτρη. Σου είπα. Δεν είναι αναπτί��σης. ένα πράγμα mm? που θα με ενοχλήσει. Θα ήταν αυτό. Επιτρέπεται το κάπνισμα, γι' αυτό και ακούγεται. Αν απαγορευότανε, δεν θα γινόταν αυτό στον αέρα. Αλλά ο ίδιος ο αρχηγός λέει ότι παιδιά. Έτσι ακριβώς το λέει. Παιδιά. Το κάπισμα επιτρέπεται, λοιπόν. Δεν επιτρέπεται στην τηλεόραση όμως, ε, πώς έτσι. Όταν πηγαίνουμε τηλεόραση, το κόψουμε. <laughs> το κόψου. <laughs> το συνήθειο του τσαφτσου. Θα πηγαίνω στα διαφημιστικά και θα πηγαίνω στα διπλανά για να καπνιζω. Όλα τα διαφημίσεις που θα πέφτουν. Εκεί, πέ, εκεί πέφτουν τα τσιγάρα, στις mm -hmm. διαφημίσεις. Που λες, ένα πράγμα που θα μου πήρασε, θα Εντάξει, mm -hmm. πάρα πολύ όμω. Mm -hmm. Τι άλλο. Με τι θα ήθελες ε, μετά, ας πούμε, μπουρου -μπουρου. Εννοείται. Mm. Ε... Εννοείται. Λίγο μπουρου-μπουρου με και... Mm -hmm. Λίγο μπουρου -μπουρου. Αυτό είναι το ιδανικό, έτσι. Το... Mm -hmm. Τηλεόραση. Όχι τηλεόραση. Γιατί. Εντάξει είναι και η τηλεόραση μας το πρόγραμμα είναι χαλαρώσουμε λιγάκι αγκαλιά με λίγο τηλεόραση Μουσικούλα βάζεις, βάζεις τηλεόραση Μουσικούλα, μπράβο Μουσική, ναι, ναι Τηλεόραση τι να την κάνεις, ναι, ναι, μαθαβουλές Τηλεόραση υπάρχει, αποσυντονίζει Μουσική πάλι, τώρα πήγαμε στο θέμα μουσική λόγω του ότι είμαστε και άτομα Εντάξει, Εντάξει εμεί που μα αρέσει, αλλά πιστεύω ότι η μουσική επιδρά θετικά, θα έλεγα. Έχει μία έτσι. Πώ να το πω, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη τώρα. Βοηθάει στην ατμόσφαιρα. Χαλαρώνει. Ορίστε. Χαλαρώ. Χαλαρώνει, να σα έκανα. Πάντα λοιπόν, είναι, να προ... yes. πάντα, πάντα να υπάρχει Αυτό θα είναι απέτηση του σύζυγου μου Όταν θα μπω σε γάμο Να έχει κρυφά ηχεία σε όλο το σπίτι οπότε, ώστε, Όταν θα βάζω μουσική Σε όποιο δωμάτιο και να πάω Να την έχω πολύ πολύ χαμηλά όμως έτσι, δεν θέλω. Αυτό είναι, θα είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω Σαμπρίκα Είναι το πιο ωραίο, αυτό mm. Λοιπόν και δεν δε συμμαζεύεται Δεν δε δε συμμορφώνεται συγγνώμη Τι θα κάνουμε Α, τώρα Πήγεις πάλι στο γύρισμα Εμάς πρέπει να πάμε και στο αντίθετο ρε παιδί μου Να δούμε τι θα κάνουμε εσύ. τώρα Χωρίσουμε και εκεί Αυτό είναι ποσα. αντέχουμε Το θέμα μας είναι πως αντέχουμε μέσα στο γάμο Χωρίζουμε αυτό το συζητάς φυσικά όχι εκείνη τη στιγμή Γιατί εκείνη τη στιγμή θα τα χαλάσει όλα Να να Έτσι, Το συζητάς Σωστή Την άλλη μέρα να. Πριν ξαναπάς μέσα στην κρεβατοκάμερα Ναι, εννοείται Άλλος, <laughs> να κάνουμε και δύο κρεβατάκια ξεχωριστά, uh -huh. να τελειώνουμε υπόθεση Σωστή σε βρίσκω Α, σωστή με βρίσκω yeah. Μπάς, ε, ναι, δεν έχει ξανα φίλα, κοίτα yeah, Αγάπη yeah, μου, τώρα. λατρεία μου Δεν έχει Αν μου ξανα... Α, εδώ όμως τώρα δεν είναι καταπίεση αυτό ρε σύνια. Καταπίεση Έτσι, και... άνθρωπος... Να σου πω κάτι Για κάποιου ανθρώπου, ο έρωτας είναι... Πώς να το πω, το, το, το γλυκύτερο, ναι, ναι, ναι, mm. για να κοιμηθούν, κα, κατευθείαν να αρκώνονται, να αρκώνονται πραγματικά. Ας πάρουν ηρεμιστικά τότε. Έλα τώρα. Εντάξει δεν πρέπει να το καταλάβουμε όμως σε αυτή την περίπτωση. Και καλά τον κράτησες ξά, ξάγριπνο ένα μήνα το κράτησες γρα, ξαγρύπνο συγγνώμη μισό μισό μισό μισό δεν μιλάμε για μια βραδιά ούτε για ένα μήνα ούτε για δύο μιλάμε για μια ολόκληρη ζωή τον κράτησες λοιπόν ε, πόσο δηλαδή ο άνθρωπος τώρα είναι και κουρασμένο. Ε, δεν μπορεί ε. Ε, αυτό δεν θα γίνεται κάθε μέρα κάτσε ε, κάτσε που το πείσεις ε. ε, δε άρα δεν είναι κάτι που σε πειράζει εγώ σου ζήτησα κάτι που σε πειράζει ε, σου με πειράζει αυτό α, που ξέρω ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Γιατί, κοιτάξτε, κρεβατοκάμερα αφήνεις όλα τα προβλήματα και υποτίθεται ότι εκεί μέσα υπάρχει αλμόνια. Πρέπει να βρούμε mm -hmm. Τώρα... Τι να σου λέω, ααααα, δεν μου μπορούσε να πω σε δεπιά. Ααα, ήρθαμε παρακαλώ, τι δεν μπορείς λέει, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ να φαμπαγωτό. Ήρθαμε να αναπτύξουμε τα θέματα, έτσι ώστε να ξέρουμε που πάμε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να μας γίνει μια πρώτη σιγά μου. Μην ξέρουμε τι μας γίνεται να μην, ξέρουμε να μην είμαστε τοποθετημένες. Πρώτη σιγά μου πάλι. Ναι, γιατί το κατάλαβε. Λοιπόν, τώρα έφτει κουστικά καλύτερα. Αυτά. Εσύ να δηλαδή, τι θα σε πειραζι, <κοί> γιατί... Να θα με πειραζε. Mm. Όχι να μου γυρίσει την πλάτη. Ε, βέβαια, εννοείται να μου πει καληνύχτα αγάπη μου. Ε, δεν το συζητώ. Να μου σκάσει και ένα φυλάκι, να μου πει σου να υπέροχη αυτό. Ναι, εντάξει. Ah. Να γυρίσει, για να γυρίσει, ίσως και να το θέλω κι εγώ. Έτσι, γιατί θέλω να δω τηλεόραση, θέλω να πάρω ένα βιβλίο, θέλω, ναι, δεν θα με ενοχλούσε. Φτάνει, έτσι, να μου έλεγε ευχαριστώ με τον δικό του τρόπο, όχι ευχαριστώ, έτσι, με τη λέξη, ευχαριστώ, αλλά με τον δικό του τρόπο να μου έδειχνε ότι πέρασε μια υπέροχη βραδιά. Δεν θα με πείραζε να γυρίσει πλευρό και να αρχίσει, μη ροχαλήσει μόνο για θα τον δίνω μπουφλες, ας πούμε. Ε, ναι, θα το φωτώνω αυτό, ε, ε, οδερφέ, ε. μαρσάρι, πολύ ε, τι να κάνουμε δηλαδή, λοιπόν, όλα αυτά ας, με αγάπη ε, ε, εντάξει, δεν με ενοχλεί, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, έτσι, ε, εντάξει, δεν, δεν με ενοχλεί Τι θα με ενοχλούσε τώρα, έτσι, η διαφορία. Αυτό που να μην αυτό που. Σου, να μην συμβεί, ας πούμε, αυτό που σου είπα. Όχι είναι το να κάτσονται και καλά να αναπτύξω εκτός και υπάρχουν θέματα που βέβαια είναι μια καλή ώρα έτσι, για να τα συζητήσει. Μια πολύ καλή ώρα για να συζητήσεις θέματα της οικογένεια. Υπέροχη ώρα. σε χώρα με τον πρωινό καφέ που φτιάχνουμε το πρόγραμμα τη ημέρα μα. Μια καλή ώρα είναι να κάνει απολογισμό μετά από έναν έρωτα. Έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει και εκεί τα βλέπει όλα. Ναι, ναι, έχει φύγει η τσίτα, α πούμε, τι Λοιπόν, ένα mm -hmm. αυτό. Αν δεν υπάρχουν όμω, ε, θα, θα, θα υπάρχουν κάθε μέρα. Θα ήθελα με τον δικό του τρόπο και εγώ και αυτό, α πούμε, να πούμε έτσι, να, να δείξουμε ρε παιδί μου, να δώσουμε καθένα το ευχαριστώ του. Για την πολύ όμορφη, όμορφη βραδιά που πρόσφερε ένα στον άλλον. Πάει αυτό. Αν συμβεί, δεν με ενδιαφέρει. Στο δευτερόλεπτο, α κρατήσει αυτό ένα λεπτό. Φάνηκε να μου το δείξει και α γυρίσει η πλευρά να κοιμηθεί. Γιατί και εγώ θέλω την ηρεμία μου. Μετά θα είναι χαλαρό. Τι θα κάνουμε, Δεκάθαμε. Μπούρο μπούρο μέχρι το πρωί θα είμαστε. Θα μου άρεσε. Α, είπαμε, είμαστε στο ότι δεν θα μου άρεσε. Ναι. Ναι, έτσι. Δεν θα μου άρεσε. Εντάξει, για διαφορία. Είναι αυτό το, Αυτό τα λέει όλα. Πάση μορφή αδιαφορία ό,τι. Να αμορφή και να έχει Αυτό ναι θα με ενοχλούσε mm -hmm. Όλα τα άλλα είναι αποδεκτά δεν mm -hmm. Να τον χώριζε δηλαδή τον κακομύρο ε, <laughs> Είδε πόσο, πόσο καλή είμαι σήμερα Άλλη Δευτέρα παιδί μου είπα στην Παρισμένη μου Να τσίτα Τώρα είναι άλλη Δευτέρα για mm -hmm. πες μου τι κάτι θέλεις να δεις mm -hmm. ε, Δεν φτάνεις τον χωρισμό έτσι ναι Κάτσε, μισό λεπτάκι. Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα. Τι δεν φτάνει σε χωρισμό εύκολα. Εάν εμένα μου συμπεριφέρεσε σαν να μου λε ότι έλα να την βρω μαζί σου και μετά άντρε μου στο καλό, ψεχώρισε πάρα πολύ. Δεν, δεν υποφέρεται αυτό. Για μια έξυπνη, έξυπνη γυναίκα που ξέρει τι ζητάει. Αν ε, είμαστε εντάξει, συμβιβαζόμαστε με κάποια πράγματα. Και αυτό και άλλο τον, άλλο τον. Μιλάμε τώρα όμω για την αγάπη, για το ιδανικό και πώ μπορεί αυτό να φθαρεί μέσα στη σχέση και μέσα στην uh, συμβίωση πως γίνεται γιατί να σου πω κάτι η συνήθεια μπαίνει πολύ ύπουλα στη ζωή μας, μα πάρα πολύ ύπουλα η κάθε συνήθεια μπαίνει ύπουλα mm -hmm. μπαίνει διακριτικά μπορεί και να μην την καταλάβεις και σιγά σιγά σιγά σιγά, σιγά να κάτσει και αυτό φαίνει έναν νηστό που μετά εγκλωβίζεσαι μέσα δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγεις τέλος, άπαξε γίνει η συνήθεια, έγινε και εμείς είμαστε τώρα πριν τη συνήθεια καταλάβεις να προλάβουμε δηλαδή αυτό, γιατί αν συμβεί πάει έγινε, τελείωσε δηλαδή το θέμα, ναι. τι λένε το... στο επόμενο δωμάτιο να προχωρήσουμε ποιο δωμάτιο να μου να πάμε πήγαμε στο μπάνιο, πήγαμε κουζίνα, έχουμε σταθεί το... στην κρεματοκάμερα που είναι και το σημαντικότερο δωμάτιο, θα σε πάμε μετά <laughs> μια βόλτα στο, στο σαλόνι. Στο σαλόνι. Α, στο σαλόνι. Ναι, ναι. ναι θα πάμε και στο σαλόνι. Βεβαίως. <laughs> και μετά θα βγούμε και εξωτός. <clears throat> Εννοείται. Έξω, και να δεις. Χαρές. Τι <laughs> άλλο. Λοιπόν, νομίζω το κλείσαμε και το θέμα αυτό. Τώρα, πριν βγούμε από την κρεβατοκάμαρα, θα ήθελα μια ερώτηση να σου κάνω. Ε, αλλά δεν ξέρω πώς να στηθέσω πρέπει λίγο διακριτικά γιατί με και τέχνη. Ναι. ναι. τέλος και είμαστε και στο ροδιόφωνο είμαστε οι δυο μας και τα λέγαμε στο καναπέ μου ή στο... εδώ στο χώρο σου δεν είχα θέμα. στην ε... γυμνή θα στην πετούσα αλλά τώρα πρέπει να την τίσω. πάμε ένα τραγούδι Οκ okay. Πολλά να μούνε, το σα το αύριο Ακόμα στο ύπνο Θα mm -hmm. αρχίσω με την λέξη κάποτε Σε παραπέμπει πουθενά το κάποτε Κάποτε mm -hmm. Κάποτε Κάποτε <laughs> Δεν πάει πουθενά Όχι Δεν μαντεύει συνέχεια έτσι mm -hmm. Κάποτε λοιπόν <laughs> ε... Το κάποτε λέει πολλά Η γυναίκα mm -hmm. ναι, Ήτανε το πλήστονο, όχι ότι και σήμερα δεν μπορεί να είναι, γιατί ακόμα και σήμερα είναι μεγάλο το ποσοστό των γυναίκων αυτών που δεν τολμούν στον έρωτα. Δεν διεκδικούν στον έρωτα και δεν παίζουν ρόλο σημαντικό, αν θέλεις, ακόμα και πρωταγωνιστικό στον έρωτα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν δυστυχισμένες, θα έλεγα, γυναίκες, έτσι, που, που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση. Δεν το ομολογούν. αντιθέτω, Κομπάζουν για το αντίθετο. Όμως, αυτό το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο έκφρασης, από τον τρόπο όταν σου μιλάει το πως τα μάτια της παίζουν. Το καταλαβαίνεις γενικά από τις γονίες του προσώπου, αν είναι μια γυναίκα που είναι... είναι μία ψάχνει τις γονίες της. είναι μια γυναίκα η οποία είναι ικανοποιημένη από έρωτα στον έρωτα. Τέλος πάντων το ξέρει καλά το παιχνίδι και αν είναι ψαρούκλα. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν η γυναίκα δεν τολμούσε καν πούμε, να πει να ξεστομίσει στον σύντροφο της κάποια πράγματα σήμερα δηλά δηλά και δεν λέω σήμερα εντάξει, έχει αρχίσει εδώ και χρόνια δειλά δειλά να παίρνει και αυτή μια θέση αυτή που της πρέπει και αυτή που πρέπει να να διεκδικήσει δηλαδή Έτσι, έχει βγάλει αυτό το Mm -hmm. το μανδύα της ντροπή και έχει μπει α πούμε κανονικά στο παιχνίδι. Σου είπα όχι σε, μεγάλο, σε επιθυμητό ποσοστό γιατί ακόμα υπάρχουν δυστυχισμένε γυναίκες και το λέω δυστυχισμένε, γιατί είναι δυστυχία πραγματικά να, να ας πούμε να κάτι να, να γίνεται κάτι έτσι, που πρέπει να το απολαύσουν δύο και κάποιος να βγάζει ήχους απόλευσης ενώ εσύ είσαι σε φλατ κατάσταση. Είναι δηλαδή τραγικό, το θεωρώ τραγικό. Γι' αυτό και τις λέω δυστυχισμένε. Όμως από την άλλη, όμως από την άλλη, εκτός από δυστυχισμένες, ε, τους καταλογίζω και μεγάλο ποσοστό ευθύνης. Γιατί θα έπρεπε από σεβασμό και μόνο στον ίδιο τους τον εαυτό να το πολεμήσουν, να πετάξουν αυτήν την τροπή. Γιατί ο δεν είναι την τροπή. Έτσι, και να διεκδικήσουν στα ίσα αυτό και να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Mm -hmm. Τι. Τι θέλω να σου πω τώρα πάνω σε αυτό. Πιστεύεις δηλαδή, ότι... τι, μάλλον τι πιστεύεις. Έτσι? Κοίταξε. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Βασικά έτσι την άποψή μου, την, την, την ε, κατανοής και την ε, ε, ε, συμφωνεί ότι υπάρχουν. Ε, ε, δεν ξέρω, πάντως σήμερα εμένα δεν νομίζω να υπάρχουν. Α, πολύ αισιοδόξη ε, σε βρίσκω. Ε, και αν έρωτη. Σωρά. Mm -hmm. Συγνώμη τότε. Ε, Ετό δεν βρίσκω τον λόγο να κάθεσαι με αυτόν τον άνθρωπο μαζί. Γιατί και με άλλον να πα το ίδιο θα Είναι τον εαυτό σου τα κουβαλά. Ε. Δεν μιλάμε τώρα, δεν φταίει ο άλλο. Ο άλλο ο κακομήρη, έτσι γιατί εγώ τώρα θα τον πω: Κακομήρη αυτόν. Ναι. Αφήστε να κάθεσαι μόνη σου. <χε> <χε> Τι να σου πω. Άλλο το να κάθισω μόνη μου. Δεν κάθομαι μόνη μου, γιατί θέλω να παντρευτώ. Να κάνω οικογένεια. Αγαπώ έναν άνθρωπο. Αλλά έτσι. Αυτό ο άνθρωπος, ε, ναι, θα κάνει τα πάντα για να... Εγώ όμως δεν, δεν πρέπει να μιλήσω επάνω σε αυτό το σημείο. Μα υποτίθεται όταν είσαι με τον άνθρωπο σου, τα λες όλα. Ναι. Mm. Ακόμα και αυτό. Είπαμε, υπάρχει ο Μανδύας Ιντροπής που δεν ε, τα λέμε. Ναι. Ε, Ξέρεις έτσι. πόσα χαχούχα βγαίνουν στο... Τώρα, γιατί με τσάντισες δεν βγαίνει yeah. με τίποτα Ε, μα, τώρα Λοιπόν, βγαίνουν και πάνε χαμένα <laughs> συγγνώμη, <laughs> Γελάνε και τα χαχούχα Μαζί uh, uh, uh, <συκλόνη> <συκλόνη> Δεν τα ξέρω αυτά, sorry Έλα, αν από τα ξέρεις, εγώ ξέρω πάρα πολλέ. Πάρα πολλές, Τέλο πάντων, όταν μέσα σε ένα κύκλο γυναικών οι επτά έτσι, έχουν κάποια θεματάκια, αυτό τώρα είναι ένα μικρό δείγμα <laughs> που δείχνει μια πραγματικότητα πια. Υπάρχει, το βλέπουμε, το νιώθουμε. Το θέμα από θέμα ντροπής, από θέμα... Ναι, περισσότερο τροπής φαντάζομαι, δεν θέλει να... Πιστεύουν δηλαδή ότι με το να μιλήσουν, ότι είναι πρόβλημα. Αρχικά πιστεύουν ότι κάτι τους συμβαίνει, ε, κάτι συμβαίνει σε ίδιες. Ενώ δεν είναι έτσι. Ή ε, υπάρχει και το άλλο, Ή ε, θα βάλουμε εδώ η ε, διαζευτικών που λέει, λέει. και ο φίλο μου. Ή ε, δεν έχουν μάθει... Οι ίδιε τον εαυτό, δεν ξέρουν τον εαυτό τους, δεν τον έχουν μάθει. Δεν γνωρίζουν το σώμα τους. Μην μας κόψει το ράδιο να φύγουμε από κρεβατοκάμερα. Ναι, Πάντως ναι. είναι ένα μεγάλο θέμα έτσι, <laughs> που ταλανίζει και βασανίζει πολλοί, πολλές γυναίκες και λέω γυναίκε γιατί οι άντρε είναι πιο από τη φύση του. Mm. Αυτό το βλέπουμε. Οι γυναίκες έχουν ένα θέμα. Έχουν ένα θέμα. Δυστυχώ αλλά... mm. αυτό λέμε τώρα. Άρα, πάντω για να το φτάσουμε έτσι στο διατάφτα, να φύγουμε και από την κρεμποδοκάμερα γιατί ψελοζεστάθηκα. Λοιπόν. Mm. <laughs> mm. mm. mm. mm. Ε, πρέπει να μιλάμε στον έρωτα. Αυτό, να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Πρέπει να, να λέμε, να μιλάμε και να διεκδικούμε και να παίρνουμε αυτό που επιθυμούμε. Σωστό. Μ? Έτσι. Έτσι. Αυτά. Εντάξει. Οκ. Okay. Φύγαμε από εκεί, γιατί σε βλέπω και ντρέπεσε. Α, ε, μα να το συζητήσεις νέα μου, συγνώμη Τσι... αλλά τι. Γιατί είναι θέμα… Συγγνώμη, είναι κακό, ε, θέμα, κακό ο έρωτας, είναι, το βρίσκεις κάτι που πρέπει Όχι. να… Όχι. Δεν είναι κακό, αντιθέτως. Είναι ότι πιο ομορφότερο υπάρχει. Ωραία. Και εμείς πάμε τώρα να οχι δεν ειναι κακο αντιθετως ειναι οτι πιο ομορφοτερο υπαρχει ωραια και μισ παμε τωρα να αναπτυξουμε και να μιλήσουμε για το ομορφότερο πράγμα που υπάρχει mm -hmm. επάνω σε αυτή… Τον έρωτα τραγουδάμε, τον έρωτα υμνούνα, υμνούμε, τον έρωτα περιμένουμε, για τον έρωτα πεθαίνουμε, για τον έρωτα κάνουμε τόσα και τόσα πράγματα. Mm -hmm. έτσι. Είναι κακό λοιπόν να τον ψηλαφίζουμε. Δεν νομίζω και τέλος πέντων ενήλικες είμαστε όλες εδώ αλλά και ανήλικα να υπήρχαν θα έπρεπε από μικρά από το σχολείο να μαθαίνουνε μαθαίνουν. Ναι, με. Μα ήδη έχουν αρχίσει σε το μπράβο. σχολείο και μαθαίνουν. Και μπράβο τους. Mm -hmm. λοιπόν, Σεξουαλική αγωγή. Mm -hmm. Ακριβώς. Mm -hmm. Μα έτσι είναι. Άμα δεν μάθεις από μικρή τον εαυτό σου το... το αν δεν μάθεις τη γλώσσα του σώματός σου εσύ, πώς θέλει να την μαντέψει ο άλλος Γιατί αν δεν μιλήσεις εσύ, πώς θες να σε καταλάβει και να σε ακούσει ο άλλος Εντάξει, έχεις ένα σώμα που τραβάει, οκ, okay, όμορφο αυτό το σώμα όμως Πρέπει να κελαϊδάει, αν δεν κελαϊδάει, δεν Και φεύγουμε από την κρεβατοκάμαρα τώρα, γιατί... Αλλά, εκείνο που κρατάω, εκείνο στην προκειμένη περίπτωση, είναι το εξή. Έχεις, έχεις μου φαίνεται με τα νούμερα, μάλλον σε βρίσκω υπέρ ασιόδοξη mm -hmm. για τη γυναίκα σήμερα Εγώ δεν λέω ότι δεν πάει καλύτερα το πράγμα, το θέμα, από mm -hmm. άλλοτε Αλλά μην νομίζει ότι έτσι είναι η εικόνα που έχεις δεν είναι η πραγματική Κοιτάξτε νομίζω ότι στα σημερινά ζευγάρια έτσι πρέπει να είναι Ας, άλλο το έτσι πρέπει να είναι ε, και καίτσι. άλλο είναι Τι να πιάσω τώρα ε, Παιδάκια είμαστε τώρα, Τι είναι? δεν μπορώ να σκεφτώ τους πιο μεγάλους Πά. Δεν κατάλαβα, ο έρωτος δεν έχει ηλικία Εννοώ για τα σημερινά δεδομένα Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα του παππού μου και τη... Όχι, όχι. πήγαμε στο κάποτε για να σου δείξω πόσο δύσκολα ήταν τότε, πόσο δύσκολο μάλλον ήταν τότε η γυναίκα έτσι, να ξεστομίσει, να βγάλει από το στόμα της κάτι. Και προκειμένου επειδή αισθανόταν δύσκολο και επειδή ήταν και δύσκολο και επειδή και ο άντρας είχε εξαρρογόνα τώρα είναι και οι άντρες έχουν ξυπνήσει και έχουν λιγάκι και αρχίζουν και δίνουν αέρα οι ίδιοι α πούμε καταλαβαίνουν, Κάποιοι τέλο που το έχουν το θέμα και είναι και έξυπνοι, καταλαβαίνουν και δίνουν οι ίδιοι. Σπρώχνουν δηλαδή την κατάσταση και το ζητάνε από τη, τη σύντροφό του. Ατσι. αλλά ο άντρας κάποτε που γυρίζει από το χωράφι και ήταν κουρασμένο και κύριο και τα άλλο και ήταν από τη δουλειά και, και αυτό το μόνο που τον έννοιαζε, τον έννοιαζε εντό εγωγικών ε, ε, να, ε, ένα ερωτικό βράδυ και αυτό και δεν έψαχνε τόσο τη γυναίκα πίστευε λοιπόν σε αυτό το αχαχούχα που όπως είπα έβγαινε και γέλαγε και το ίδιο ακόμα και επαναπαβότανε ο κύριος, τι να κάνει ο κακομιρούλης εδώ το ρίχνο δίκιο, ότι όλα πάνε καλά και όλα ωραία και γυναίκα, έτσι, mm -hmm. ε, έφθανε σε μια ηλικία που τη έλεγε στη λέξη έρωτας και το βλέπε στα μάτια τους, δεν ήξερε τι ήταν. Mm -hmm. Τον τραγουδούσε με, μέσω αδωμαντίδη, μέσω πάριου, μέσω αυτά, αλλά στην ουσία είχε μαύρα μεσάνυχτα, δεν τον είχε mm -hmm. γι αυτή. Α, αυτό ήτανε αυτό. Και λέω σε βρίσκω πολύ αισιόδοξη. Σήμερα βεβαίως, γι' αυτό πήγαμε στο κάποτε, γύρισαμε στο κάποτε. Σήμερα όμως είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τη γυναίκα. Και απορώ με κάποιες που δεν ε, αρπάζουν την ευκαιρία αυτή, δεν την εκμεταλλεύονται αν θέλει. Και, βρε αδερφέ, να διεκδικήσουν αυτό το κομμάτι στον έρωτα που τους αξίζει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, άλλο ένα τσάπ Ναι, λέγαι, πριν που έκανες έτσι το χέρι, γιατί το έκανες mm? Mm? Πάμε για τραγουδάκι. Να φύγουμε λίγο από την κρεβατοκάμαρα, πάμε Τροπαλή σε βρέπει, βρίσκω, το σπέτα, πάμε Ορίστε. Φεύγουμε, τροπαλή σε βρίσκω Ε, τροπαλή, εντάξει Α, ε, Δεν μπορώ να μιλάω τώρα για αυτά, Μα ακούνε όλοι Τι μα ακούνε? Ε, ναι. Ποιος μας ακούει, η Ξέρω εγώ, ξέρω <laughs> Λό, <laughs> πάμε τραγουδάκι. Εντάξει <laughs> πάμε, τραγουδάκι να πω, παιδιά, είδατε, ε, <laughs> ε, με το sorry με έβγαλε από την κεραβετοκάμα. <laughs> <laughs> <laughs> εγώ την είχα ράξει και αυτή... Τόσο. Πιξλάξ με παίρνει από την κάμερα. Έτσι. Ε, ναι. Κλωτσιδόν. Πάμε. Όλοι έχουμε ένα τζίνι, ξέρεις, ε. Και άμα το τρίψεις στη σωστή του μεριά, κάνει θαύματα. Πιστέψαμε. Φεγγάρι. Θα τα φέρω να στα βάλω μαξιλάρι Τα και τα πλούτια αυτού του κόσμου Στα χαριζόλα, δικά σου τώρα φως Κι Κλείς μάτια, σκέψου κάτι και θα γίνει Κάνω θαύματα για σένα ή το πιστό σου τζίνι Κλείς τα μάτια, σκέψου κάτι και θα γίνει Κάνω θαύματα για σένα, είμαι το πιστό σου τζινί Τζινί, τζινί. Όπου και να πας θα έρθω να το ζητήσεις μη φοβάσαι <μυρίζει> Θα με εδώ, να μη σου λείψει κάτι <μυρίζει> Κι αν χαθείς εγώ θα γίνω μονοπάτι <μυρίζει> Κλείς τα μάτια, σκέψου κάτι και θα δίνει <μυρίζει> Κάνω για σένα είμαι το πιστό σου τζίνι <μυρίζει> <μυρίζει> <μυρίζει> Κλείς τα μάτια, σκέψου κάτι και Κάνω τα ματιά σκέψου, κάτι και Κάνω σένα, το πιστό σου. ματιά σκέψου, κάτι και τα Κάνω σένα, πιστό στα ματιά Πολύ ωραίο τώρα, γιατί άρεσε αυτό. Ται, ται, σαι, είναι από τα λίγα τη ε, και τούλο σου αρέσει. Κάποτε δηλαδή στο δύο το έφεζε, μισθέρμα. Λοιπόν, ε, για πάμε. Πολλή στιχλίδα σε βρίσκω, Γιάννα. Θέλει και πισίνα στον κήπο. Ε? Και αν δεν έχουμε πισίνα, τι γίνεται, Δηλαδή. Δεν έχουμε πισίνα. Ή τι θέλουν. Με πισίνα έχουν. πισίνα. Ε. Ωραία, με πισίνα. Πάμε πισίνα εκεί. Ε, ή... Βάζουμε, ναι, πουλάνε τώρα. Αυτό το. Στη μέση με έναν φωσκοτό εκεί. Ω, Θεέ μου. <χεκλώσεις> αυτό να δω. <χεκλώσεις> Γιατί. Λοιπόν, ναι, Και αυτό καλά. έχει τη χάρη του. Γιατί όχι. <χεκλώσεις> <χεκλώσεις> λοιπόν, θέλουμε επίσης να τον κήπο. Για πάμε τώρα στον κήπο. Περάσαμε, φύγαμε από όλα. Είμαστε πια ευχαριστημένοι. Βγήκαμε, φάγαμε ένα καλοφαΐ. Κάναμε το μπάνιο μας. Ε, Κλειστήκαμε στην κρεβετοκάμερα την... Ε, ε. <laughs> <laughs> Κάναμε το μπάνιο μας και βγήκαμε πάλι έξω. Βγήκαμε λοιπόν. Πάρουμε το καφεδάκι μα και θα αραγμένοι, έτσι. Ευτυχισμένοι μέσα. Εννοείται. Έτσι όπω τα περιγράψαμε, ευτυχισμένοι δεν πρέπει να είμαστε. Mm -hmm. Όμορφο. Για φτιάξαμε μια εικόνα στον κήπο. Στον κήπο. Α. Uh -huh. uh... <laughs> δεν σκο... Α, έτσι που μου κάνει δεν μπορώ. <laughs> Τι κάνω, φτιάχνω τον κότσο μου, <laughs> τα μαλλιά μου, είπες, χωρίς φάβο, ότι απογορεύετε. Τι κάνω. Ε, στον κήπρος μου πάρει τα καπεδάκια μας, καθόμαστε στο mm -hmm. και βουλαβάνε. Mm -hmm. Τι θέα. Βγάζουμε την κούραση όλη της ημέρας πίσω. Mm -hmm. Να. Δεν λέω παρακάτω. <laughs> Γιατί, ε. να έχει <Μαρνάχει> παρακάτω. <laughs> Κατάλληλα. Στον γκύκηπο. Ε. Και στον γκύκηπο. <coughs> <coughs> δεν είναι ακατάλληλο. Τι δεν είναι κατάγλι. Και στον γκύκηπο. Και στον γκύκηπο. <laughs> λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στον γκύκηπο. <σχελίδι> τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στον γκύκηπο. <σχελίδι> Έχουμε μεγάλο κήπο. Έχουμε στρέμματα. Γιώργιο. Oh. Δεν το έτσι. ξέρω το εγώ. Έχει μπόλικο, α <ΣΣ> πούμε, να περπατήσει, ρε παιδί μου. Έχει διαδρομάκια εκείνα τα άλλα. Πα γυρίζει, να πούμε. Ε, δεν κάνουμε και ένα περίπατο στον κήπο. Είπαμε να κάνουμε και ένα περίπατο, δεν είπαμε mm. mm. Αυτό που είπε εσύ τώρα πριν λίγο θα μπορούσε να είναι και ένα μπαλκόνι. Βγαίνω mm. και απολωμένο τον καφέ μου. Okay. Ναι, μιλάμε για κήπο. Έχουμε κήπο. Τέλο. Mm -hmm. mm -hmm. Θα τρέξει να κόψει ένα τριαντάφυλλο να το, το καρφώσει ε, στα μαλλιά. Όχι, αυτό θα το κάνει εκείνο όχι εγώ. Αν δεν το κάνει εκείνο, θα το κάνεις εσύ. Αυτό είπα. Μιλάμε για σένα τώρα, άσε τι θα κάνει εκείνος. Εκείνος μπορεί να σου κόψει ολόκληρη την τρενταφυλιά και με. στην καρφό σου στο κεφάλι. <laughs> Μιλάμε πώς για σένα. Πώς θέλεις έτσι, χαλάσεις όλο το τέτοιο τώρα. Όμως, καρφό στο κεφάλι. Για πες τώρα, εσύ, τι θα κάνεις <laughs> Τι. Πολύ μουγκά, πολύ μουγκά. Αυτό λέγεται τρύπα <laughs> στο ραδιόφωνο. <laughs> <laughs> Α, δεν ξέρω. Εσύ πες μου τι θα κάνεις. Εγώ ναι, αυτό θα μπορούσα να το κάνω. αυτό. Ένα πολύ όμορφο λουλούτι. Mm -hmm. mm -hmm. Και μαργαρίτα, να τη μαδίσω. Και αν φτάσω στο βέμα αγαπάει, πά, πά, πά. Του έφυγα. <laughs> Παιδάκι μου, λάθος Τι. Ναι. Δεν να ξεκινήσεις απ' το άλλο. Δια βόλτα στον κήπο. Mm -hmm. <coughs> λοιπόν, ναι. να παίξεις με το τέτοιο το ποτω, ποτιστήρι το Πράγματα μαζί να κάνεις στον κήπο, ναι πράγματα, πολλά πράγματα ε, μα είπαμε ότι το έχει φτιάξει στον κήπο, δεν τελείωσε ε, Εντάξει, και εσείς θα πάτε να τον απολαύσει. ναι mm. Φεύγουμε απ' τον κήπο, βόλτα, έξω Τι σ' αρέσει, τι θα, τι θα σ' άρεσε α πούμε. Τι θα, μπορούσε, θα, τι θα ήταν εκείνο που θα, θα σου άρεσε, ρε παιδί μου, να σου προσφέρει στην καθημερινότητα μιλάμε τώρα. Όχι ένα ταξίδι, ξέρω εγώ. Μη μου πει ότι ξέρει ότι μ' αρέσουν τα ταξίδια και αυτά. Στην καθημερινότητά σα, μια πόρτα χαλαρή, την βλέπει. Λίγο τζόκινγκ, λίγο τέτοια πράγματα. Να κάνετε μαζί ασκήσεις για να διατηρήσετε μια φόρμα στο σώμα σα. Όλα αυτά. Πάνε μαζί ή ο καθένα χωριστά. Εννοείται, Μαζί mm -hmm. Κοίταξε, για μένα με να τα κάνει, ό,τι κάνει να το κάνει μαζί Ναι, μαζί ας μου, ε, τα ποδούλα και να mm -hmm. Εγώ πρέπει να στα βγάζω όμως ένα αιρίδες που αρέσουνε ναι. ε, Δεν ότι ε. δεν μου αρέσουν, εντάξει Ε, μου και εσύ και άλλα, υπάρχουν τόσα πράγματα ε, Μια βορθά στη παραλία mm -hmm. Να ράξουμε εκεί, να το πούμε, οι δυο όμως. Αλήθεια, μετά από ε, ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, ένα χρόνο, έτσι, ναι. να τα πείτε οι δυο σας. Άραγε θα έχετε μετά από ένα χρόνο να πείτε. Γιατί για να έχετε να πείτε, σημαίνει ότι έχει περάσει ένας γεμάτος χρόνος, έτσι, με γεγονό, από γεγονότα, από πράγματα ας πούμε, που έχετε να πείτε. Έχετε, έχετε ε, πώς να το πω, μια ζωή περάσει ένα χρόνο που έχετε να πείτε Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να πούμε, έτσι mm. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να πούμε ε, γι Γιατί δεν θα πάμε στην παραλία να πούμε τρε, Μας ήρθε το ρεύμα 1600 ευρώ ή μας Ο, ήρθε το... έτσι, δεν σχεδόμαστε Έτσι, μπράβο <laughs> άρα, Άμα, αφού δεν μιλάμε, άρα, αφού δεν μιλάμε για υποχρεώσεις παιδιού Και δεν έχουν έρθει ακόμα παιδιά Γιατί... Εγώ δεν θέλω να βάλω παιδιά στη μέση γιατί μετά πάνε ε, πάμε αλλού. Είσαστε οι ακόμα γιατί το ιδιό είναι το δύσκολο. Αν περάσετε αυτό δηλαδή το κρίσιμο σημείο του χρόνου, οι δυο σας, μετά και το τρίτο μέλος θα είναι ανάμεσα σε δύο ευτυχισμένους ανθρώπους. Ε, ο, οι, το Τέταρτο, όσα μέλη έρθουν μετά θα μπουν σε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Γι' αυτό και στεκόμαστε στην αρχή. Για να πάμε στην παραλία, λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε ούτε για τι δουλειέ μα. Έτσι, να μεταφέρουμε ένα κλίμα είτε άσχημο, είτε αυτό, ούτε κουτσοπολί. Και τι κάνει η γειτόνισσα, ούτε φαντάζομαι και λογαριασμού όπω είπαμε. Όχι, ούτε αγχωδεί έτσι πράγματα που αγχώνουν και αυτά. Οπότε, κάτι άλλο πρέπει να πούμε στην παραλία. Mm -hmm. Για να έχουμε να πούμε, σημαίνει ότι έχουμε. Έτσι, έναν μεστο γεμάτο χρόνο ζήσει μαζί με τόσα πράγματα που άρχισουμε και λέμε θυμάζε τότε ξέρω εγώ. δηλαδή εκείνο που έγινε το άλλο που έγινε ε, Ξένα σκέφτεσαι πράγματα που έχεις κάνει πράγματα που θα ήθελες να κάνεις Σχεδιάζετε ναι. mm -hmm. ε, Εντάξει Απελπιστικά διαθέσιμη για γάμο. έτσι όπως θα είπαμε σήμερα. Mm -hmm. <laughs> δηλαδή τόσο όμορφα, τόσο ιδανικά, τόσο τέλεια. Είναι η ε, περασμένη ε, φορά το χαλάσαμε ε, λίγο, έτσι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αν έχεις βρει το κατάλληλο ατομό, είναι τέλεια. Θα φτάσουμε στο διεταύτερο. Αυτό το φιλάμε για το τέλος, είναι ο επίλογο. Ο κατάλληλο άνθρωπο ah, είναι σημανή, ο επίλογος. Σημανή, επίλογος. Σημανή. Όχι, δεν να είμαστε έτσι και λιώσ' 11 και 50 <laughs> 57. και ο επίλογος ε, ας αρχίσει να γράφετε λοιπόν Έτσι. ο κατάλληλος άνθρωπος ο κατάλληλος άνθρωπος και είναι σύνενεία Μα αυτόν που μπορείς να ε, πάλι θα το πω να είσαι ένα μαζί του να, να σκέφτος τα ίδια να περνάς ευχάριστα Καλά, να, συγγνώμη, να σκέφτεσαι τα ίδια, είναι και λίγα κοινά, να, mm -hmm. να, να υπάρχουν συγκλήσει, ας πούμε, ναι, να μπορείτε να βρίσκετε, γιατί εγώ δεν, θέλω, δεν θα ήθελα έναν άνθρωπο που να είμαστε τα μάμ. Τα tamam". μάμ, κοιτάξτε, τα μάμ, ότι με τον εαυτό σου δεν είσαι, δεν τον περνάμε. Mm -hmm. σου είπα, θα υπάρχουν και διαφωνίες, θα υπάρχουν και τα καυγαδάκια, ο σκοπός είναι να μπορεί να τα βάλεις κάτω και να τα πεις κάτσε, γιατί αυτό και όχι έτσι, γιατί έτσι. Δεν το πλησιάσιμος Ο άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός που mm -hmm. μας ε, έχει μας διατηρεί σε μια κατάσταση, σε μια ζωή, σε μια κατάσταση γνώμη ε, ευχαρίστησης, mm -hmm. έτσι, το να περάσει η ώρα να έρθω να σε δω mm -hmm. και προσμονή. σε μια κατάσταση έρχεσαι. Περνάμε ευχάριστα, σε μια κατάσταση βραδιάζει, ε, σε θέλω, σε μια κατάσταση ξυπνάω, χαράζει και τι όμορφα που είσαι δίπλα μου, σε μια κατάσταση πίνουμε τον καφέ μας, άντε καλή μας μέρα και πάει λέγοντας, Αυτή είναι, αυτός είναι ο ιδανικός, ε, ο κατάλληλο ο ιδανικός σύντροφος. ε; Αυτός που φροντίζει Να μην μπορείς να ζει χωρίς αυτόν Ένα λεπτό ναι. Τώρα είπες κάτι πολύ ε, Ανοίγει ένα άλλο θέμα Το μπορεί να ζει, ε, Δεν μπορείς να μαζί σου μαζί, Χωρίς αυτόν ένα λεπτό ε, Εγώ θα έλεγα ότι Εντάξει αυτός μεταφράζεται Διαφορετικά αλλά και το να είσαι μακριά το ένα λεπτό είναι μέσα στη ζωή αυτό. Και να το επιδιώξεις. γιατί αυτό θα σε κάνει, θα σε κάνει ένα εμένα, εμάς να μα ζητήσει ή να τον ζητήσουμε ή να μα ζητήσει. Δηλαδή, αυτή. Δεν μπορεί να είσαι όλη την ημέρα ή όλοι κρεμασμένη Αυτός εσένα, εσείς Αυτό σε σένα, εσύ αυτόνε Πρέπει να υπάρχουν ναι, αυτό το αλλά εσύ το είπες τώρα χωρίς... Ε, το είπες ποιητικά ας πούμε, δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα ούτε μια στιγμή. <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ όμορφα. Θα κάνετε κούνια. Θα κάνουμε mm. και κούνια, Εργίνη, αν έχουμε κούνια θα καθόμαστε και στη... Αυτό αν και με ζαλίζει <laughs> λιγάκι, αλλά δεν πειράζει να πάρω ύπνος. <laughs> <laughs> Αλήθεια, σας αρέσει να σου λένε παραμύθια. Παραμύθια. Mm. Ναι. Είναι τα ανανορίσματα αυτά ξέρεις Μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου Όχι μπουρου μπουρου μπουρου Από το άλλο Αυτό ο... δεν μου αρέσει καθόλου <laughs> <laughs> Όχι όχι Αλλά να σου λέει έτσι πραγματάκια Όλα αυτά Όλα αυτά τα είδες Ναι Ριγινή δεν έκανα τίποτα άλλο το μεσημέρι mm. Τα βλέπω στον ύπνο μου Στη ζωή μου τα έχω δει Και στη ζωή των άλλων ουσιαστικά Εκεί τα βλέπω ε, Τα άσχημα έτσι Και μπορώ να συγκρίνω με τα όμορφα. Και μετά επιλογή μου είναι αν θα τραβήξω προς τα άσχημα ή αν θα αν θα μείνω στα άσχημα μάλλον ή θα διεκδικήσω τα όμορφα. Σε όλους μας αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, όλοι έχουμε όνειρευτεί Εργίνη μου αυτό που λέμε τώρα σκοπός είναι πόσοι από μας έτσι, το έχουμε βάλει σαν όχι στόχο αλλά το εφαρμόζουμε ρε παιδί μου και το διεκδικούμε, το εφαρμόζουμε, το <coughs> το βάζουμε στη ζωή μας. Έτσι, ανάλογα τι θέλουμε. Διαφορετικά καθόμαστε ο καθένας μόνος και απλά τη βρίσκουμε με τη ζωή. έτσι είμαι. Λοιπόν, όλα καλά και όλα ωραία. Ε, εγώ λέω ότι ο γάμος είναι τέλειος, ένας γάμος είναι μια καλή περίπτωση. Γάμος, τέλο πάντων, Η συμβίωση είναι τέλεια και προχωράει καλά όταν και οι δύο άνθρωποι έχουν το ίδιο, τον ίδιο στόχο. Με την έννοια, τι εννοώ: Εγώ να κάνω ευτυχισμένο εσένα και σε να κάνεις ευτυχισμένη εμένα. Αν αυτό ξεκινάμε με αυτό έτσι, και σεβόμαστε ο ένα τον άλλον, έχουμε ειλικρίνεια απέναντι στη σχέση και σε αυτό που μα ενώνει. Και δεν βάζουμε έτσι μικρά ζυζανιάκια μέσα στη σχέση. Πιστεύω ότι αυτό κρατάει χρόνια. Και ο έρωτας, αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα που το αναπτύξαμε στην περασμένη εκπομπή. Το πώς μπορούμε να έχουμε τον άντρα μας ερωτευμένο και πάντα σε κατάσταση έρωτα για μας. Αυτό είναι μεγάλο το κεφάλαιο, δεν κλείνει εδώ Βεργυνία. Απλά έτσι είναι μεγάλο το κεφάλαιο και ο άντρας θα πρέπει να κάνει για να μην είναι η γυναίκα ερωτεύουμε να είναι σε κατάσταση ερωτεύει η γυναίκα πάντα γι' αυτό και ο άντρας επίσης και η γυναίκα επίσης να είναι για τον άντρα όλα αυτά όμως είναι μικρά μυστικά που ο καθένας μας θα έχει μέσα του και αν δεν τα έχει μέσα του <κυκλή> αν ψάχνει τα ψάχνει, βγαίνουν στην επιφάνεια, ασχέτως αν κάποιες φορές εμείς τα, τα διώχνουμε γιατί κάτι άλλο μας προσπάει την προσοχή. Όμως αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι αυτά τα μικρά πραγματάκια που σκεφτόμαστε κάποιες φορές ή ξέρω εγώ λίγο πριν κοιμηθούμε ή ξέρω, διαβάζοντας, βλέποντας μια ταινία ή διαβάζοντας ένα βιβλίο, όλα αυτά. Αλλά όλα είναι από, στην κλειδαρό τρύπα το μάτι μας και στη ζωή των άλλων. Στη δική μας, τη δική μας, για τη δική μας ζωή, Εκεί είμαστε λίγο, ε, πώς να το πω, στην κερκίδα. Αν λοιπόν μπούμε στο τερέν και διεκδικήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας και το έχουμε και λίγο, και το έχουμε, όλοι το έχουμε φαντάζομαι, μπορεί να είναι σε μια κατάσταση ύπνωσης, αλλά όλοι το έχουμε. Ας ζούμε λοιπόν από αυτήν την κατάσταση και ας διεκδικήσουμε ο καθένα τον που του αξίζει. Αμήν. Από μένα. Αμήν. Έμα! Κάνουμε και μυστήρια τώρα. Ορίστε. Κάνουμε και. Τέλο πάντων. Αμήν. Αμήν. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ mm. να σα κάσω. Σε ευχαριστώ Έλα, πάρα, πάρα πολύ. Είμαι στο Λευκοφόρτη Κόφοδο. και για τη σημερινή ε, συναντησούλα. Ήταν ε, μια χαρά. Και πιστεύω ότι σήμερα. <coughs> Το πιάσαμε το θέμα λίγο πιο έτσι σοβαρά. Φύγαμε από τα ψιγουλάκια. Παιδιά και το ψιχουλάκι είναι σημαντικό. Μην το δω κάτω και κάνει κράτσα <χι> <laughs> Με ενοχλεί. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε για σηλώ. πολύ για την παρέα. Εγώ... Τι είπε. Εγώ σου λέω θα το προσπεράσει το ψιχουλάκι όπα παπαπαπαπα, αν κάνει Ένα τέτοιο άτομο, το προσφερνάς το προσφερνάς τώρα. <laughs> <Λες>, ε? <laughs> <laughs> <laughs> ναι, ναι. <laughs> λοιπόν. Την αγάπη μας, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ε, παρεούλα, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, δεν ξέρουμε ποιο θέμα, Α, κάτι θα βρούμε, υπάρχουν τόσα άλλωστε θέματα που γύρω μας για να πιάσουμε και να κρατηθούμε από αυτό και να το αναπτύξουμε, mm -hmm. θέματα ζωής. Λοιπόν. Να στο λέει καλά, έχετε μια υπέροχη. Γιατί είναι 12 και 6, μια καινούρια μέρα, μια υπέροχη ημέρα. Αύριο να πω για του φίλου ότι. Αύριο τορίδεται, δεν είναι. Στο Radio Wave υπάρχει μια συνέντευξη του Σίμου που θα δώσει. Θα πάρει μάλλον. Συνέντευξη από την Άνθια Κωνσταντινίδου, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Δεν μπορώ να. αν θε, Κωνσταντινίδουλα για τα παιδιά. Τέλο πάντων, πρώτη τη προσωπική δουλειά. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην σε σελίδα, θα ενημερωθείτε. Ε, συνέντευξη 10 η ώρα, νομίζω Τρίτη σε 12 η 10 10-12 <coughs> θα είναι η συνέντευξη. Α είσαστε συντονισμένοι, εσεί που θα μπορείτε, γιατί εγώ δεν θα μπορώ, να παρακολουθήσετε την συνάντηση που θα δώσει η Άνθια και ίσως να, είναι και, να έχουν και καλεσμένο ε, στην παρέα τους. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. καληνύχτα φιλάκια μάτσα ματσαμούτσα, θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Τραγούδι. Κάνε να ναι αυτό που με κείτα Μένα με μεγάλο. Ποιο να είναι αυτό που δεν μπορεί. Πρώτη τελευταία μουσαγία διαδρομή Ρένα Κουμιώτη Να την χαρίσουμε Στην Γιάννα που της αρέσει Ρένα Κουμιώτη Λοιπόν η τελευταία Που έρχεται αμέσως μετά Είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά αφιερωμένη Καληνύχτα Υπότιτλοι AUTHORWAVE to palicare ta palia meraviglia mutexno vexegia narpi to palicare ta palia when i saw you standing there about phil A chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 It should be, mm -hmm, baby. Do you love me the more. What you tried so not to show Now something in my soul just cries. I see the want in your blue eyes Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be If you only let it be oh, Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you'd love me to want you The way that I want to If you only let it be